Άσχημος, πρελός, παιδί, ηλίθιος, αδερφή, γυναίκα, πρεζάκια, συζητιάν, σκύλια δέσποτ, ο τελευταίο των τελευταίων, από πιο κάτω και από τους κάτω. Τον Πάρια τον ακούτε κάθε Παρασκευή στις 8 στο Radio Reboot. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο Radio Reboot και ξεκινάει και αυτή την Παρασκευή ζωντανά η εκπομπή Παρείας. Καλησπέρα στον καλισμένο μας. Καλησπέρα και από μένα. Θα πούμε σε λίγο πιο πολλά. Θα κάνω μια πολύ μικρή εισαγωγή περί της εκπομπής και της σημερινή θεματικής και θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, σήμερα 21 Νοέμβρη του Σωτηρίου 2025... Ε, η εκπομπή Παρία, η οποία ασχολείται με κοινωνικοπολιτικά ζητήματα τα οποία θέλει να αναδείξει, με ζητήματα τα οποία πολλέ φορέ για διάφορου λόγου κρύβονται κάτω από τα χαλιά. Ε, και τι εκπομπέ αυτέ τι βλέπετε και τι ακούτε μάλλον ανεβασμένε στο Mixed Cloud Red Reboot. Καθώ και σε άλλα link που διασπείρουμε ιντερνετικά, διαδικτυακά. Ε, τι έχουμε να πούμε σήμερα, Σήμερα έχουμε καλεσμένο το Ντάσο ε, Κεφαλά ο οποίος είναι εκπρόσωπος από το Δυτικό Μέτωπο ε, και θα μας μιλήσει για πολλά πράγματα ε, όμως θα ξεκινήσουμε από την αρχή λέγοντας ότι βάλαμε ένα τίτλο έβαλα μάλλον ένα τίτλο ο οποίος λέει πολλά για τη σημερινή κουβέντα λέει πολλά ε, για πράγματα τα οποία ε, δεν ξέρω αν δίνουμε τόση σημασία όσο θα έπρεπε ε, έχουμε πει πάντα ότι ε, τα ζητήματα γης και ελευθερία είναι έτσι, πράγματα τα οποία που θα έπρεπε για πολλούς λόγους να μας απασχολούν. Βέβαια δεν δίνουμε το ε, αντίστοιχο σε αυτά. Ο τίτλος που επέλεξε ήταν «Η πόλεις που ζούμε» και το παραμύθι της πράσινης ανάπτυξης. Ε, ξεκινώντας, Τάσο, ε, πριν πάμε στον τίτλο καλύτερα, θα μας πει γεωλόγια για το Δυτικό Μέτωπο. Τι είναι αυτό? Το Δυτικό Μέτωπο είναι ένα σχήμα, ένα άτυπο σχήμα που συσπηρώνει κόσμο κυρίως από την Δυτική Αττική και τη Δυτική Αθήνα. Το γιατί θα το αντιλαμβάνονται όσοι ξέρουν με τι ασχολούμαστε, δηλαδή με τη διαχείριση των σκουπιδιών, γιατί στην περιοχή αυτή στην ουσία συγκεντρώνεται όλη η δραστηριότητα της περιφέρειας Αττικής σχετικά με τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων. Και όχι μόνο. Αξίζει να πω ότι εκεί βρίσκεται μαζί με όλα τα άλλα και ο μοναδικός αποτεφροτήρας υγειονομικών αποβλήτων όλης της Ελλάδας. Αυτό το θέμα, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η διαχείριση, τα πολλά χρόνια που μετράει η ζωή αυτή τη εγκατάστασης, τα τεράστια προβλήματα που έχει δημιουργήσει, και εξακολουθεί να δημιουργεί, ήταν το έναυσμα για να αρχίσει μια δραστηριότητα αντίστασης, διαμαρτυρίας, αγώνα για αυτά τα ζητήματα. Δεν ξεκινά φυσικά αυτή η προσπάθεια από την ίδρυση του σχήματο του δικού μας. Είναι πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες. Ο κόσμος νιώθει αυτή την πιέση σε ό,τι αφορά εμάς, είναι κάτι που γεννήθηκε πατώντας τις πιο πρόσφατες σχετικά εξελίξεις της περίοδου του 2010 ας το πούμε έτσι όταν επιχειρήθηκε μια κατασκευή τεσσάρων νέων θηριωδών εγκαταστάσεων δύο στη φυλή και από ένα στο γραμματικό και την κερατέα πολλοί κόσμος θα θυμάται αυτές τις κινητοποίησει, ιδιαίτερα στην Κερατέα. Είχε προϋπάρξει ένα σχήμα του Δυτικού Μετώπου, ένα σχήμα το οποίο το ονομάζαμε τότε προσινάτα από τα αρχικά του πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Αυτό εξελίχθηκε σε μια πανελλαδική συσπήρωση αλλά από κάποιο σημείο και μετά, για να μην πολυλογώ ξεκινώντας, κρίθηκε σκόπιμο να σταματήσει η δραστηριότητά του και να αναπτυχθεί σε επίπεδο περιφερειών Η δραστηριότητες, διότι εκεί παίρνονταν οι πιο σημαντικές αποφάσεις τότε για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η διαχείριση. Έτσι γεννήθηκε το 2016 το Δυτικό Μέτωπο, έκτοτε ακόμη και στις πιο δύσκολε περιόδους, π.χ. της πανδημίας όταν όλα είχαν ψιλονεκρώσει, να κρατάει ζωντανή τη φλόγα αυτής της αντίστασης στην περιοχή με ενημέρωση, με τεκμηρίωση θεμάτων, κάτι που δεν συνέβαινε πολύ έντονα και εξακολουθεί να μην συμβαίνει. Πού βρίσκουμε το Δυτικό Μέτωπο, υπάρχει κάποιο site, κάποια social. Το Δυτικό Μέτωπο, ναι, θα το βρούμε αναζητώντας με αυτόν τον τίτλο, γιατί το, το, το URL, ας πούμε, μπορεί να το ξεχάσει κανείς. Όχι χιτάφιλής είναι με λατινικούς χαρακτήρες, η αναζήτηση και του blog ε, και του mail του, που διατηρούμε σαν Δυτικό Μέτωπο. Έχουμε σελίδες στο facebook και τη σελίδα του προφίλ μας και τη σελίδα του μια σελίδα σε αυτά και φυσικά διαθέτουμε και μια λίστα επικοινωνία με πολύ κόσμο και με συλλογικότητες ο οποίος περιοδικά ενημερώνουμε για ό,τι θεωρούμε ότι αξίζει τον κόπο να υποθεί. Ε, έχουμε ξεκινώντας ασταπούμα τα πούμε αυτά έχουμε σε λίγο καιρό κάποια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί ναι, με αφορμή το θέμα της σκάψης που έχει έρθει της σκάψης σκουπιδίων ενώ που έχει έρθει ξανά στην επικαιρότητα με ένταση το τελευταίο διάστημα έχουν αρχίσει πολλές εκδηλώσεις ενημερωτικού χαρακτήρα ε, κυρίω. Μία από αυτές που θα γίνει σε επίπεδο περιφέρειας, σε επίπεδο Αττικής κάπως πιο κεντρική α το πούμε έτσι γι' αυτό γίνεται και στο κέντρο της Αθήνας είναι το άλλο Σάββατο στις 29 του μήνα το απόγευμα στις 5.30 στο πολιτιστικό κέντρο των εργαζομένων του ΟΤΕ που είναι στην 3η Σεπτεμβρίου, κοντά στην πλατεία Βικτορίας και θα έχει αντικείμενο αυτό στην περίπτωση τη συγκεκριμένη έχουμε απευθυνθεί και σε κινήματα του εξωτερικού για να μας μεταφέρουν και τις δικές τους τις εμπειρίες και ελπίζουμε ότι θα είναι μια αρκετά ενδιαφέρουσα συζήτηση η οποία φυσικά προσδοκούμε και φιλοδοξούμε να, να συνεχιστεί και να μην μείνει μόνο σε ενημερωτικές δραστηριότητες αλλά να αποκτήσει και χαρακτήρα κινηματικό, διαμαρτυρία κινητοποιήσεων κλπ. Ωραία. Ακούσαμε δύο-τρία πράγματα που θα σας βρούμε... Ε, για την επερχόμενη εκδήλωση. Ε, τώρα πάμε σιγά-σιγά να πούμε σε αυτό τον ε, περίεργο κόσμο... με τη διαχείριση απορριμμάτων. Ε, γενικότερα, πολλές ερωτήσεις έχω στην αρχή. Πιο παλιά είχαμε κάνει μια εκπομπή, να πούμε, από τις ραδιοζώνες... ή ε, τότε είχαμε κάνει μια θεματική για τις ε, Τώρα έθαμε να πούμε και για άλλα ζητήματα... Ε, πριν όμως πάμε σε αυτό επειδή ξεκινήσαμε και είπαμε ότι η επόμενη εκδήλωση είναι για την καύση σκουπιδιών ήθελα να ρωτήσω ε, π.χ. στο Βόλο λειτουργεί το εργοστάσιο της καύση σκουπιδιών δεν πρόκειται για εργοστάσιο καύση σκουπιδιών η καύση εκεί των σκουπιδιών γίνεται στην τσιμεντοβιομηχανία η τσιμεντοβιομηχανία είναι μια δραστηριότητα βαρέω τύπου ε, χρησιμοποιεί πολλών ειδών καύσιμες ύλες ε, θα μπορούσα να πω και τα πάντα δηλαδή αν ανατρέξει κανείς στις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις των εργοστασίων παραγωγής τσιμέντου θα δει ότι δεν υπάρχει κάτι που δεν μπορούν να το κάψουν σε από ελαστικά, από βιομηχανικά απόβλητα, από σκουπίδια φυσικά και τα κλασικά πετρέλαιο, κοκ όλα αυτά και... οι βιομηχανίες αυτές ενδιαφέρονται να να βρουν εναλλακτικέ πηγές, όχι γιατί ενδιαφέρονται για το περιβάλλον, για να μειώσουν την κάψη του κόκκινου του πετρελαίου, αλλά για, για να εξοικονομήσουν ναι, ναι, χρήματα, να μειώσουν τα κόστη τους και επειδή τα σκουπίδια είναι, έχουν γίνει ένα βάρος, ε, αν μπορώ να το πω έτσι, για την αυτοδίκηση και για το κράτος, για την κυβέρνηση, που ψάχει να βρει τρόπο να τα ξεφορτωθεί και πολλές φορές πληρώνει και για να το κάνει αυτά οπότε έχουν και μια τζάμπα πρώτη ύλη με το βιομηχανίας άρα λοιπόν συνεχίζεται αυτό στην προκειμένη περίπτωση λειτουργεί κυρίω με εισαγόμενα σκουπίδια ε, ε, ε, δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα τα δικά μας εισάγουμε κιόλας ε, ναι ε, δεν έχει, ε, έχουν, ε, έχουν και θέματα μπορεί να λέμε ότι καίνε τα πάντα αλλά έχουν και κάποιε προδιαγραφέ, δηλαδή αυτό που θα κάψουν θέλει συγκεκριμένη περιεκτικότητα σε υγρασία, σε χλώρια και λοιπά. Ε, κάποιες πρώτες απόπειρες που έγιναν να κάψουν, να κάψουν επεξεργασμένα σκουπίδια από την Ελλάδα σε, ε, συνάντησε κάποιες δυσκολίες. Οπότε άρχισε και σαν μια φάση προετοιμασίας και, προετοιμασίας και του κόσμου. Για να αποδεχτεί αυτή την επιλογή, αυτό του είδους τη διαχείριση, να φέρνουν απ' έξω. Ε, του Βόλου, βέβαια, έχουν προηγηθεί και άλλες απόπειρε που ο περισσότερο κόσμο δεν τις γνωρίζει. Στι μετοβιομηχανίε, για παράδειγμα, η Λαφάρς που κέει στο Βόλο ξεκίνησε από το Αλιβέρι το 2006. Λίγοι το γνωρίζουν. Εδώ, δίπλα μα, στην Αττική, στην Ελευσίνα, στα όρια με το νομό βιωτή, στο Καμάρι, ο Τιτάνα, οι επίση κι αυτό εδώ αρκετά χρόνια. Είναι απλά η, η έκταση των αντιδράσεων που πήρε ο Βόλος που έγινε περισσότερο γνωστό Αλλά είναι μια δραστηριότητα που σχεδόν ε, καλύπτει ολόκληρη τη συμμετοβιομηχανία Όλα τα εργοστάσια Μάλιστα συζητήκε και η Ευκαρπία στη Θεσσαλονίκη, ο Τιτάνας Αλλά εκτός από αυτού είχαν γίνει και άλλες απόπειρε Να γίνουν μονάδες καύσης αποκλειστικά για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας Αυτά πρέπει να τα ξεχωρίσουμε Άλλο πράγμα οι κάψεις στις μετοβιομηχανίες, άλλο σε μονάδες αυτόνομες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Είχαμε απόπειρε στο παρελθόν, δεν ευωδόθηκαν, δεν έγιναν. Τώρα φαίνεται έκραιναν ότι ήρθε η ώρα να κάνουν και τέτοιου είδους μονάδες. Να ρωτήσω κάτι. Ε, στο περιβάλλον αυτό έχει κάποια επιβάρυνση, δηλαδή π.χ. Όταν καίγεται το σκουπίδι... Ε, και, για τη μια, και ως καύσιμο αλλά και ως ε, ε, να καεί, ουσιαστικά να εξαφανιθεί, να εξαϊλωθεί, δεν ξέρω. Οι εκροές, το, ο αέρας που βγαίνει από αυτό, είναι κάτι το οποίο κά... υπάρχουν έρευνες που λένε ότι ενοχλείται. Το... Ναι, ναι, φυσικά, φυσικά. Υπάρχουν μελέτες, ε, υπάρχει φυσικά η, η ωραιοποιημένη εκδοχή των εταιριών και κυβερνήσεων που έχουν επιβάλει. Την καύση σαν μέθοδο διαχείριση των σκουπιδιών, αλλά υπάρχει και ο αντίλογο, ο κινηματικό και ο επιστημονικό. Μπορώ να επικαλεστώ, για παράδειγμα, ειδική μελέτη του Ιατρικού Συλλόγου του Βόλο για την καύση στην περίπτωση τη συμμετοβιομηχανία τη Λαφάρη. Στο Βόλο, αλλά δεν είναι μόνοι. Ναι, Σε όλο τον κόσμο έχουν υπάρξει και έχουν επισημανθεί οι επιπτώσει. Τι έχουμε με την καύση, Έχουμε αέριους ρυπού. Όταν καίγονται, ένα μέρο γίνεται. Μόσο ατμοσφαιρική ρήπη ένα άλλο μέρος είναι η τέφρα η στάχτη κατακάθετε. μια ποσότητα των σκουπιδιών που καίγονται κατακάθεται αυτό θεωρείται επικίνδυνο αποβλήτο δεν μπορεί να ταφεί σε κοινού χώρους υγειονομικής ταφής χωματερές που λέμε τις κοινέ χωματερές των αστικών αποβλήτων Θέλει επεξεργασία υπε να αδρανοποιηθεί ω προ την τοξικότητά του και την επικίνδυνοτητά του και να ταφεί ό,τι ποσότητα είναι να ταφεί σε χώρου υγειονομική ταφή επικίνδυνων αποβλήτων. Είναι μια διακριτή κατηγορία χώρων υγειονομική ταφή που περιλαμβάνει και άλλα βιομηχανικά αποβλήτα. Ε, όλα αυτά λοιπόν ε, ενοχοποιούνται για σοβαρέ. Επιπτώσεις στον αέρα, στη γη όταν πρόκειται για, για, για ταφή Αλλά η όλη δραστηριότητα έχει και άλλες παράπλευρες συνέπειες Η μεταφορά από τα σημεία, από τον τόπο, από τα εργοστάσια Που παράγουν την πρώτη ύλη, την καύσιμη ύλη Μέχρι τις μονάδες καύσης είναι διαδρομές πάρα πολύ έντονες, χιλιάδες τόνι, αν πρόκειται να γίνει καθολική χρήση αυτής της μεθόδου και μάλιστα θα πρέπει να μεταφέρονται από πολύ μεγάλες αποστάσεις. Γι' αυτό το λόγο συνήθως, παρά τα όσα επικοινωνιακά μας λένε πολλές φορές, ότι να δείτε είναι στο κέντρο της Βιέννης, είναι εδώ, είναι στο Παρίσι, είναι αλλού. Κατά κανόνα και εκεί γίνεται στις πιο υποβαθμισμένες περιοχές... αλλά ο κανόνας είναι ότι καν δεν γίνεται στις πόλεις. Γίνεται σε ήδη υποβαθμισμένες περιοχές... από άλλου είδου βιομηχανικέ κυρίως δραστηριότητε. Και ειδικά στην Ελλάδα το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Είναι η εύκολη ε, λύση. Άρα δικαίως ο κόσμος ε, ε, αντιδρά, ανησυχεί και αγωνία γιατί ξέρει προς τα πού θα κατευθυνθούν. Μια πρώτη γεύση ήδη το σχέδιο αυτό που δόθηκε στη δημόσιότητα μας έχει δώσει. Οκ. Okay, ε, άρα ναι, τα κρύβουν όπως είπαμε σε υποβαθμισμένα προάστια στις μεγάλες πόλεις. Ε, ναι, και υπάρχει όπως είπες πολύ σωστά πάντα και η, ο τρόπος που το διαχειρίζονται αυτοί επικοινωνιακά. Ε, για να δείξουν ότι όλα λειτουργούν έτσι όπως πρέπει. Τόνισες ότι υπάρχουν διάφοροι μεθόδοι και υπάρχουν και τρόποι ώστε να μπορούν να διαχειριστούν πολύ καλύτερα, να απενεργοποιήσουν κάπως την τοξικότητα, έτσι το λέω πολύ γενικά. Mm. Αλλά όλα αυτά νομίζω κοστίζουν και νομίζω ότι δεν τα... Ε, δεν θέλουν να μπουν σε τέτοια έξοδα Νομίζω ότι λειτουργεί πολύ διαφορετικά οικονομικά Α, για ακριβώς, αυτούς το ακριβώς, ζήτημα Ακριβώς και εκεί δηλαδή που υποτίθεται ότι επιβάλλονται κάποιοι περιβαλλοντικοί όροι Και αυξημένα μέτρα ασφαλεία είναι ένα θέμα το αν θα τηρηθούν Εξαιτίας αυτού που ανέφερες δηλαδή του υψηλού κόστος που έχουν όλα αυτά τα μέτρα το έχουμε ζήσει και στις λιγνιτικές περιοχές, στην Κοζάνη και στη Μεγαλόπολη και εκεί μας μιλούσαν για φίλτρα, για το ένα, για το άλλο αλλά είχε γίνει ευραίος γνωστό ότι αυτό δεν, δεν τηρούνταν πάντα γιατί ήταν υψηλό το κόστος τήρησης αυτών των μέτρων Πολύ περισσότερο τώρα για αυτή την κατηγορία που προβλέπεται να καίγονται υλικά μεγάλης επικενδυνότητας όπως είναι τα πλαστικά Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε έτσι όπως σας είχαμε πει με τον τίτλο με τις πόλεις που ζούμε και γιατί πιστεύεις ότι κάποιος κόσμος λέει ότι η πράσινη, το παραμύθι της πράσινης ανάπτυξης γιατί υπάρχουν διάφορα στελέχη εταιριών, υπάρχει διάφορος κόσμος ο οποίος λέει ότι η πράσινη ανάπτυξη συμπεριλαμβάνει όλα αυτά, όλα αυτά mm. γίνονται μέχρι και για το καλό του περιβα... ε, για το περιβάλλον mm. και για τον άνθρωπο. Ε, ισχύει αυτό, θα μπορούσε να ισχύσει ή είναι όντως ένα παραμύθι η πράσινη ανάπτυξη και πίσω από αυτόν τον αστραυτερό μανδύα κρύβονται άλλα πράγματα. Νομίζω ότι αυτό που έχει αξία κυρίως, διότι εκεί βρίσκεται η πρασινη αναπτυξη και πισω απο αυτό τον αστραυστερό μανδυα κρυβονται αλλα πραγματα νομιζω οτι αυτο που εχει αξια κυριως διοτι εκει βρισκεται η ουσια του προβλήματος, θα μιλήσουμε για την ανάπτυξη γενικά εκεί βρίσκεται το πρόβλημα η πράσινη ανάπτυξη ας πούμε αν μπορούμε λίγο να το πούμε πολύ, πολύ απλά είναι ο τρόπος να διαχειριστούμε τις συνέπειες της ανάπτυξης όπου τις... ακούμε ανάπτυξη τι σημαίνει ανάπτυξη σημαίνει προτεραιότητα στα οικονομικά μεγέθη ε, μεγέθυνση διαρκή των οικονομικών δραστηριοτήτων μεγέθυνση του, του ΑΕΠ Μεγέθυνση της κατανάλωσης, καταναλωτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας, που ενδεχομένω να πούμε γι' αυτό ε, στη πορεία. Mm. Ε, δημιουργία δευτερογενών αγορών, αν μπορώ να το πω έτσι, να εξηγήσω τι εννοώ. Εννοώ ότι σε πολλές περιπτώσεις, επειδή τέτοιου είδους υπηρεσίες ε, είναι πολύτιμες και φέρουν υψηλά κέρδη, επινοούνται ανάγκες. Δηλαδή προκαλούμε την κατανάλωση τη μεγαλύτερη και ας μην την έχουμε πραγματικά ανάγκη. Ακόμη και στα όρια του συστήματος, του καπιταλιστικού που ζούμε. Η ενέργεια είναι κλασικό παράδειγμα. Το ξέρουμε... Έχουμε τόσες μονάδες, στο εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που περκαλύπτουν πέντε και 10 φορές τις πραγματικές μας ανάγκες και φτιάχνονται καινούργιες, συνεχώς. Και για να μπορέσουν να αποδώσουν, να κάνουν τους τζίρους τους, πρέπει να εφεύρουμε ανάγκες. Δεν λέω ότι δεν αυξάνονται και ανάγκες. Τα data centers, μόνο να σκεφτούμε, όλα αυτά ε, δημιουργούν. Αλλά είναι και αυτά στην υπηρεσία μιας λογικής διαρκούς μεγέθυνσης ανάπτυξης. Τώρα στο πλαίσιο αυτό και για να ορειοποιηθεί η κατάσταση και να, γίνει, α, να γίνουν αποδεκτές μια σειρά πολιτικές και πρακτικές έχει επινοηθεί αυτός ο όρος της πράσινη ανάπτυξης. Δηλαδή θα το κάνουμε μεν, αλλά θα κοιτάξουμε να το κάνουμε με ένα πιο ήπιο τρόπο. Δεν θέλω να υποβαθμίσω ή να μηδενίσω τειδήποτε ε, βελτιώνει κάπως την κατάσταση αλλά κατά νου πρέπει να έχουμε ότι κυρίως πρέπει να αντιμετωπίσουμε το βασικό πρόβλημα Στην περίπτωση των σκουπιδιών για παράδειγμα αυτή η υπερπαραγωγή καταναλωτικών αγαθών τα περισσότερα εκ των οποίων σερβίρονται μέσα σε μεγέθυν συσκευασίες δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε και να κάνουμε πως δεν βλέπουμε ότι είναι συνέπεια ενός κοινωνικο-οικονομικού περιβάλλοντος και ορισμένων καταναλωτικών συνήθειών που επιβάλλονται με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Πόσο καλύτερα θα ήταν τα πράγματα αν δεν είχαμε αυτή την πλημμυρίδα προϊόντων, τα οποία οι παραγωγοί τους για να τα κάνουν ευπόλυτα, Πρέπει να τα αντίσουν με περίεργες συσκευασίε. Πάσα να πάρεις ένα στυλό, ένα μολύβι και το παίρεις σε μια συσκευασία που είναι 10 επί 20 εκατοστά πλαστικού. Δεν είναι ανάγκαιο. Πρέπει όμως να μοστραριστεί, να πλασαριστεί τον πελάτη με ένα τέτοιο τρόπο. Και αυτό έχει δημιουργήσει πρόβλημα όχι μόνο σε αυτή, καθ' αυτή τη διαχείριση ενός μεγάλου μεγέθους, ακόμη αρχίζουν να δυσκολεύουν και οι καλές πρακτικές όπως η ανακύκλωση. Δηλαδή το πλαστικό, ακόμη και εκεί όπου γίνεται μεγάλης έκτασης ανακύκλωση και το ανακτούμε, δεν έχουμε τι να το κάνουμε πλέον. Εκεί που η ανακύκλωση ήταν κάτι που το θέλαμε, το ευχόμασταν, το επιδιώκαμε, τώρα έχει αρχίσει να γίνεται πρόβλημα, ειδικά στα, στα πλαστικά. Αλλά για την ώρα μην... Να επεκταθώ περισσότερο σε αυτό. Ανοίγει και άλλη κουβέντα, γιατί πολλοί, πολλοί κόσμο, λέει ότι δεν λειτουργεί ένα κύκλος στην Αττική. Οι δεν ξέρουμε, δεν βλέπουμε αν πηγαίνουν, εάν γίνεται σωστά ένα κύκλο. Υπάρχουν ερωτήσει οι οποίες είναι πολύ θολές Ότι δεν λειτουργεί, δεν λειτουργεί. Είναι άθλιο το σύστημα. Αλλά ακόμη και τέλεια να την κάναμε, θα είχαμε πρόβλημα. Μέχρι πριν λίγο καιρό φεύγανε καραβιέ πλαστικού για την Ασία. Κάποια στιγμή σταματήσανε για του δικού του λόγου. Και τα δικά του προβλήματα, τα περιβαλλοντικά έχουν, αλλά και οικονομικέ επιλογέ. Διαφορετικέ δεν μπορούν να δέχονται τα σκουπίδια τη Ευρώπη και όλου του κόσμου, τα σταματήσαν. Υπάρχει πρόβλημα πλέον με το πλαστικό. Καλούμε τον κόσμο και εμεί κινηματικά και ακτιβιστικά και τα υπουργεία και οι δήμοι κλπ. Τι γίνεται μετά όμω, υπάρχει πρόβλημα. Και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, αν δεν πάμε σε λογικέ μείωσει του πλαστικού, μείωση των σκουπιδιών. Από εκεί πρέπει ξεκινάμε. Προτού μιλήσουμε για οποιοδήποτε μοντέλο εναλλακτικής διαχείρισης, πρέπει κυρίως να έχουμε στο μυαλό μας αυτό, ότι είναι πολλά. Και κάτι πρέπει να κάνουμε να τα μειώσουμε, ειδικότερα αυτά που δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε πλέον. Είναι τώρα, αφού ανοίγει η κουβέντα, θα το ρωτήσω και αυτό. Όλα αυτά είναι ζητήματα παιδείας, δηλαδή θα μπορούσε όντω. Ε... Ένα κράτο, επειδή και πριν εκτό αέρα είπαμε για κάποια κράτη που κάνουν μια αλφαδιαχείριση και είναι μέσα στην παιδεία του να μαθαίνει ο κόσμο ότι δεν χρειαζόμαστε αυτή την παραπάνω σακούλα ή αυτό το παραπάνω. Mm. Μειώνουμε ε, σε ένα προϊόν το, το πόσο πλαστικό έχει οτιδήποτε και έχουμε μια σωστή διαχείριση. Υπάρχει ένα κάδος για αυτά τα πράγματα, ένα δεύτερο για αυτά, ένα τρίτο για αυτά. Είναι ένα κομμάτι, υπάρχει αυτό. Είναι, είναι, ανα, είναι αναμφίβολα. Πρέπει να ξέρει. Δηλαδή, ο πολίτη. Αυτός που καλείται να διαχειριστεί τα απορρίμματά του τουλάχιστον αυτά αν όχι ε, να του ρίξω, ε, αναθέσουμε ευθύνη για άλλα για τη ζωή του την ίδια θα αλλά είναι. πρέπει να ξέρει ότι, και να είναι πεισμένος ότι υπάρχει ένας διαφορετικός τρόπος καλύτερη διαχείριση, ασφαλέστερες οικονομικότερη, διότι έχει συνέπειες και στην τσέπη του το ό,τι γίνεται γύρω από αυτό το τομέα αλλά δεν φτάνει δεν φτάνει αυτό πρέπει Πρέπει να υπάρχει και το περιβάλλον που θα αξιοποιεί αυτή τη γνώση και τη θέληση των ανθρώπων Για την ανακύκλωση για παράδειγμα τώρα Που έχει αρχίσει εδώ και 30 χρόνια και 35 στην Ελλάδα Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν ξέρει κανείς Όλοι ξέρουν και μικροί και μεγάλοι και παππούδες. Το θέμα είναι δεν... Υπάρχουν οι, οι, οι συνθήκε για να αναπτύξει η δραστηριότητά σου. Τα ξεχωρίζω στο σπίτι μου, τα διάφορα υλικά, το πλαστικό, το αλουμίνιο κλπ. Αλλά καλούμε να πάω να τα ρίξω σε έναν κάδωμα, τον μπλε. Γιατί να τα ανακατέψω, αφού είναι ξεχωριστά. Δεν ανακυκλώνουν. Πάνε σε ξεχωριστέ τομεί τη βιομηχανία ανακύκλωση. Γιατί να τα ανακατέψω, Αυτό είναι ένα δείγμα του πόσο. Καθυστερημένη είναι η ανακύκλωση που γίνεται Αλλά για να επανέλθουμε στο ερώτημα Είναι αυτό Πρέπει να έχει φροντίσει η πολιτεία Το κράτος, η δήμη, η αυτοδίκηση Που είναι βασικός φορέας διακίνησης Να υποδέχεται τη δραστηριότητα Και τη θέληση των πολιτών Αλλιώ Είναι τζαμπακ όπως απογοητεύεται Ο άλλος Εγώ δεν έχω καν μπλε κάδο στη γειτονιά μου Τα βάζω στα μάξη πηγαίνοντα Στη δουλειά μου να τα ρίξω σε κά στην περιοχή που εργάζομαι Πολύς κόσμος τον απογοητεύει αυτό Δεν θα το κάνει Και αν δεν έχει αυτή τη δυνατότητα μετακίνηση Και πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτοκίνητο Να καίμε πετρέλαιο, βενζίνη <χαι> Για να κάνουμε μια φιλοπεριβαλλοντική διαχείριση Αυτά είναι ασύμβατα πράγματα και το γιατί δεν γίνεται είναι επίση ένα μεγάλο θέμα, θα το κουβεντιάζουμε. Φαντάζομαι, λείπει η πολιτική βούληση. Λείπει η πολιτική βούληση και το θάρρος από αυτούς που πρέπει να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν και από την άλλη μια ισχυρή πίεση των εταιριών, του κεφαλαίου που θέλει να μπει με τους δικούς τους όρους σε αυτό το τομέα διαχείρισης. Ωραία. Ε, όχι ωραία για αυτά που λέμε. Ε, ωραία για την απάντηση. Ε, θα ήθελα πριν πάμε στο πρώτο διάλειμμα να μου, πρώτη... μου πει τι γίνεται σταχυτά φιλή. τι εννοώ τι γίνεται σταχυτά νομίζω ότι έχεις κάπως την πληροφόρηση και τη γνώση ε, επειδή θυμάμαι την τελευταία εκπομπή που είχαμε κάνει τη θεματική με, με τον κύριο Νίκο πριν από καιρό μας είχε πει ακριβώς κάποια πράγματα και με νούμερα εννοώ και με αριθμούς το πώς ε, σε αυτά τους υποδοχείς ε, το πόσο μπορεί να πέσει ένα φορτίο και ουσιαστικά το εκμεταλλεύονται αυτό όταν χάνονται τα υγρά και ξαναβάζουν και πάνω και πάνω και είναι σε επίπεδο που όλα έχουν ε, γεμίσει δεν δε θυμάμαι αν λέγεται έτσι ε, αν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό πάνω στη διαχείριση στα χιτά αν ε, ε, ε, ε, έχουν προχωρήσει κάποια πράγματα ή αν όντω συνεχίζεται να δηλητηριάζεται το χώμα και ναι. όταν δηλητηριάζεται το χώμα της πόλης που ζούμε πάνω να πει ότι πέφτει και το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι αυτός ο κύκλος λειτουργεί ναι. ε, για όλα. Για μας Με μεταστε. δύο κουβέντες να δώσω την... Ας... το ιστορικό. Ναι, ναι. Για πάρα πολλά χρόνια δεκαετίες, μέχρι τη δεκαετία του... Έφτασε μέχρι τη δεκαετία του 80. Και τα σκουπίδια έρχονταν ανεξέλεκτα. Δεν υπήρχαν ειδικοί χώροι. Οι χώροι ταφή που λέμε τώρα, οι χώροι υγειονομικής ταφή ναι. έχουν μία προστασία. Έχουν μία υπόβαση, κάποια υλικά, έχουν μεμβράνες για να μην δει συγκεντρώνονται τα στραγισματα, τα ζουμιά από τα σκουπίδια που αναγκαστικά υπάρχουν, οδηγούνται σε μονάδες βιολογικής επεξεργασίας και, και, και. έτσι πρέπει να γίνεται. Γι' αυτό λέω χώροι υγειονομικής ταφείς. Αλλά για πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, μέχρι το 1980, μέχρι τι αρχέ του 1990 θα ανεξέλεκτα. ανεξέλεγκτα. Υπήρχαν παντού, διάσπαρτα, και στην Αντική και σε όλη την Ελλάδα. Σε χωράφια, σε ρέματα, παντού. Αυτά γινόταν σαν πρωτοβουλία του Δήμου. του ε, Οι Δήμοι που είχαν συνήθως την υποχρέωση της συλλογής των σκουπιδιών τα απέθεταν. Με την ανοχή του κράτους, έτσι. Δεν μπορεί να πει κανεί δεν ξέρανε. Όλοι ξέρανε και τα ανεχόντουσαν. Άρχισε λοιπόν να κλείνουν οι χωματερές, με πολύ κόπο, μέχρι και πρόσφατα υπήρχαν, οι δύο μεγαλύτερες χωματερές, χαδά τους λέγαμε, χώροι ανεξέλεκτης διάθεσης απορριμμάτων. ήταν στο Σχιστό και στα λιώσια. Έκλεισε στο Σχιστό, παρέμεινε στα λιώσια σαν ο μοναδικός χώρος απόθεσης των Ανεξέλεγαν, χαδά που λέμε, έτσι, ναι. Οι οποίοι πέρα από το ότι έπεφταν στο εδάφος, ανεξέλετε, ούτε καν καλύπτονταν Πουλιά, ζώα, καταλαβαίνετε τη, ασθένες, τη διασπορά ας πούμε ρήπανση. Ο υδροφόρος ε, ορίζοντας έστικα της Αττικής δηλητηριάστηκε Σε μελέτες τη εποχής εκείνης είχαν βρεθεί δείγματα των σταργισμάτων της χωματερής στον κόλπο της Ελευσίνας για να καταλάβει κανείς την έκταση και τη διασπορά της ρήπανσης σε υπόγεια. Για τον αέρα δεν, δεν συζητάμε. Ε, κάποια στιγμή λοιπόν αποφασίσε να μπει τέρμα σε αυτή την ιστορία και δημιουργήθηκε ο πρώτος χώρος οικονομικής ταφής στα Ανολιώσια. Γέμισε και τη δεκαετία του 90 και υπό την πίεση του κόσμου που ζητούσε να, να κλείσει από τότε, τε, από τότε ε, βλέπουμε τις πρώτες ε, Αντιδράσεις Αφού γέμισε φτιάξαν τον χιτά Της φυλής Είναι ακριβώς δίπλα δεν είναι <laughs> Απλώς ανήκανε η Μέν Σαλιώσια Με απόσταση Τώρα, Με απόφαση της ε, πολιτείας Ποια απόσταση είχανε Τίποτα καμία ε, ε, εφάπτονται <laughs> � χώρο είναι Απλώς ανήκανε σε διαφορετικούς Τότε δήμου. Ναι, ναι. Τώρα είναι ενιαίος ε, Ο δήμος Ο δήμος. Ναι. Ε, Έγινε η πρώτη φάση του χιτάφιλες, έγινε η δεύτερη και έχουμε φτάσει στο σημείο εδώ και αρκετά χρόνια που έχει εξαντληθεί η χωρητικότητά του και γι' αυτό το λόγο έχουν αρχίσει να γίνεται η επέκταση καθήψος που λέμε ή αλλιώς το είπαμε τα πανωσηκώματα χρησιμοποιώντας την ορολογία από τις οικοδομές. Έχεις κάτι, ρίχνεις από πάνω. Δεν απλώνεσαι γιατί πρέπει να... Αλλάξουν τα όρια της χωματερή και αυτό δεν ήταν εύκολο και δεν είναι εύκολο και βρέθηκε αυτή η πατέντα. Τώρα λοιπόν σε αυτή την περιοχή που οι παλιότεροι κάτοικοι τη θυμούνται σαν τόπο. Εξοχή, σαν εξοχή. εξοχή, πήγαινανε, εξοχή. πήγαινανε για πικνίκ στην περιοχή. Τώρα έχει γίνει ένα βουνό το οποίο εκτιμούμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει ξεπερέσει και τα όρια που έχει επιβάλει η αδειοδότησή του. Πριν λίγα χρόνια με τις μεγάλες νεροποντές στην περιοχή της Δυτικής Αττικής, θυμάστε, τότε που θρυνήσαμε και θύματα στη Μάντρα, στην, στην μάντρα εκεί γίναν σοβαρές ζημίες και κατολιστήσεις. Κατέρευσαν όγκοι σκουπιδιών. Χάλασαν τα συστήματα της συγκέντρωσης των στραγγισμάτων. Αυτά που υποτίθεται τα συλλέγουμε για να μην διαρρεύουν στο υπόγειο. Ε, η οδοποία καταστράφηκε τα απορριμματοφόρα και Δεν οι οδηγοί ε, αντιμετώπιζαν τεράστιο κίνδυνο. Ε, λίγα χρόνια πιο πριν το πρώτο εργοστάσιο επεξεργασίας σκουπιδιών που φτιάχτηκε σε αυτή την εγκατάσταση καταπλακώθηκε από τα σκουπίδια λόγω κατάρρευσης και τότε δεν θρηνήσαμε θύματα γιατί ήταν αργία ήταν καθαρή Δευτέρα κάτι τέτοιο πέρα από το ότι καταστράφηκε ένα εργοστάσιο χρειάζεται να δοθούν άλλα εκατομμύρια χρήματα για να ε, ξαναφτιαχτεί σήμερα λοιπόν βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση εξάδησης η χωματερή της ε, φιλή. Ε, δεν έχουμε κραυγαλαία παραδείγματα όπως είχαμε παλιά που μπαίνανε κατά κόρο επικίνδυνα απόβλητα βιομηχανικά και διάφορα έρχονταν σκουπίδια από άλλες περιοχές κάπως φαίνεται να ελέγχεται αλλά ότι παραμένει μια τριτοκοσμική κατάσταση παραμένει θα πω απλά ότι σε μια σε απάντηση αναφορών που είχαν γίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τότε στο πόρισμα της Επιτροπής η περιοχή, η εγκατάσταση αυτή χαρακτηριζόταν σαν μνημείο περιβαλλοντικού χάου αρώστιας και ανθρώπινου πόνου για τις επόμενες τρει δεκαετίες τουλάχιστον. Νομίζω δεν υπάρχει περιγραφή να δώσει πιο, πιο χαρακτηριστικά και πιο ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει ε, εκεί. Το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει όλα αυτά τα χρόνια πρόβλεψη για εναλλακτικές λύσεις, όχι για να επαναλάβουμε χωματερές αυτού του τύπου, αλλά ασφαλείς χώρου ε, ταφής, Επιτείνει το πρόβλημα. Διότι συνεχίζουν με απίθανου τρόπου, επικίνδυνου, να κρατάνε σε λειτουργία αυτή την εγκατάσταση. Και όχι μόνο αυτό, προσθέτουν και άλλε δραστηριότητε. Όπω σα είπα, είναι ο αποτεφρωτήρα των υγειονομικών αποβλήτων όλη τη Ελλάδα. Τα υγειονομικά αποβλήτα δεν έχουν καμία σχέση με τα αστικά αποβλήτα. Φυτεύτηκε όμω εκεί. Πώ λέγαμε για τις μονάδε καύση, πού θα πάνε, Θα πάνε εκεί που υπάρχει το πρόβλημα. Υπάρχει το εργοστάσιο επεξεργασίας, το ΕΜΑΚ που λέμε. Υπάρχει μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το βιοέριο. Υπάρχουν δύο μεγάλες εγκαταστάσεις διαχείρισης των στραγγισμάτων, βιολογικού καθαρισμού. Και διάφοροι, για να κάνουν τη φιγούρα τους εκεί, όπως οι δημοτικοί άρχοντες της φίλη προσθέτουν άλλες ενεργειακές δραστηριότητες. Έχουν γεμίσει τον παλιό Χαδά με φωτοβολταϊκά πανέλα, τώρα θέλουν να κάνω και μια άλλη μονάδα που θα καίει βιομάζα, κουτσί στον Άγιο Παντελεήμονα. Δηλαδή εκεί, αντί να αποσυμφορήσουμε την περιοχή και την κατάσταση, να, να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής αποκατάστασης, φορτώνουμε κι άλλα. Είναι τραγική η κατάσταση. Και εκεί λέμε ξανά, είναι η κατάσταση είναι αυτά που φτάνουν από όλη την Αττική, και υγειονομικά Α, είναι ναι, πολύ ναι, την Ελλάδα. Ναι, το άλλο πρόβλημα είναι αυτό, παρέλειψα να το αναφέρω. Είναι ότι την πύλη αυτή τη εγκατάσταση περνάει το 95% των σκουπιδιών που παράγουμε. Μόνο το 5% εκτρέπεται, δηλαδή ακολουθεί κάποιους άλλους δρόμους, κάποια ανακυκλώσιμα. Κάποια του μπλεκάδου, όχι όλα, γιατί κάποια πηγαίνουν σε εργοστάσιο που υπάρχει εκεί. Υπάρχει και ένα μέσα. εργοστάσιο για ανακυκλώσιμα εκεί μέσα. Μπαταρίε, ελαστικά κλπ. Αυτά μπορεί να πάνε, αλλά και αυτά στη δυτική Αντική είναι πάλι. Όμω το 95% περνάει την πύλη αυτή τη εγκατάσταση. Το καταλαβαίνει κανεί. Δηλαδή είναι τραγικό. Δεν υπάρχει πιο συγκεντρωτικό μοντέλο από αυτό που λειτουργεί σήμερα στην Αντική. Και κανεί δεν έχει την ευαισθησία. Όχι να υποδείξει, αλλά να ανοίξει καν τη συζήτηση για το τι κάνουμε. Ναι, για, ε, από ό,τι καταλαβαίνουμε, αυτό το πράγμα σε δέκα χρόνια χωρίς κάποιο να θέλει να το αλλάξει, ως έτσι τους βολεύει η κατάσταση κάπως και ίσα-ίσα και οι τοπικοί άρχοντες μπορούν να πλασάρουν ε, φωτοβολταϊκά και άλλα πράγματα ότι οκ, okay, φέρτε Όλα τα εργοστάσια μεταποίηση σκουπιδιών ή οτιδήποτε κάνετε εδώ. Θα φτιαχτεί μια περιοχή που θα είναι ένα ένας τεράστιος σκουπιδότοπος γιατί και η δραστηριότητα των εργοστασίων και αυτή επιβαρύνει ουσιαστικά το περιβάλλον. Άρα έχουμε ένα, ένα πράγμα, μια περιοχή δηλητήριο. Ναι, ναι. Δείγμα αυτή τη τάσης δηλαδή να λειτουργεί εγκατάσταση σαν πόλο έρξης και άλλων δραστηριοτήτων είναι και αυτό το σχέδιο που έχουν να μεταφέρουν τα logistics ακριβώς δίπλα. Ελαιώνας βοτανικός όλα αυτά πρακτορία, μεταφορές εκεί. Νομίζω είναι, είναι χαρακτηριστικό δείγμα της κατάστασης η οποία επικρατεί και η οποία προβλέπεται και να συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια αν δεν κάνουμε κάτι ριζικά Διαφορετικό. και επειδή αναφερθήκαμε στους δημοτικούς άρχοντες της περιοχής δεν είναι μόνο ότι θέλουν να κάνουν τη φιγούρα τους πλασάροντας δήθεν ότι επιτελούν ένα κοινωνικό έργο παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια για την πόλη το μεγαλύτερο κίνητρο σε αυτούς είναι τα αντισταθμιστικά τα χρήματα που παίρνουν για να σιωπούν αυτή είναι μια μεγάλη γάγκρενα και είναι... Ένα στοιχείο δελεασμού τους, αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι ο μόνο ο Δήμος Φιλής, που είναι ο κύριο αποδέκτη αυτών των, των χρημάτων, παίρνει γύρω στα 40 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ένας από τους πιο υπερχρεωμένους Δήμους της Ελλάδας έχει τέτοιους τζίρου. Και με αυτά τα χρήματα ασκούν την πολιτική τους. Δεν είναι τύχειο. Παίρνει 70-80% ο δήμαρχος εκεί της φυλής της Δημοτικής Εκλογής. Και τα πάντα σιωπούν. Ακόμα και ο κόσμος. Αυτοί που ευελπιστούν ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα έχουν κάποια μικροφέλεια, κάποια μικροεξυπηρέτηση. Κάποια στιγμή ο Δήμος της είχε φτάσει να έχει 3.000 υπαλλήλου ο Δήμος της Αθήνας δεν έχει τόσο. Συντηρούσε, στήριζε δύο, μονά, δύο ποδοσφαιρικές ομάδες στην πρώτη εθνική. Τον δρασίβουλο και τον ακράτητο, να θυμάστε. Έχω έρθει στο γεμό. Τέτοιου είδους δραστηριότητα που αγγίζει τα όρια το, της, της παρακρατικής δραστηριότητας. αυτή και δραστηριότητα. Είναι, είναι ψηλό ξεκάθαρο. πριν πότε. την εκφραζόταν, υλοποιούνταν με πιο ομό τρόπο αλλά και τώρα στην ουσία εξακολουθεί να επιβάλλεται άσχετα αν γίνεται μίμου του. αυτό είναι το καθεστώς ένα καθεστώς πλήρους διαφθοράς ε, συμπεριλαμβανωμένης και της διαφθοράς συνειδήσεων των ανθρώπων στις περιοχές γι' αυτό πολλοί παραξενεύονται σου λέει έχετε τόσο τεράστιο πρόεδρο που είναι οι αντιδράσεις δεν λέω ότι είναι ο μοναδικό λόγο αυτό, αλλά έχει παίξει σημαντικό ρόλο. Θυμάμαι όταν ξεκινήσαμε σαν δυτικό μέτωπο και συμπεριλαμβάναμε και συλλογικότητε τη περιοχή. Έχουν έρθει 15-20 συλλογικότητε από την περιοχή. Στην πορεία του άρχισαν να αραιώνει η παρουσία του και ξέρουμε γιατί. Ασκήθηκαν έντονε πιέσει. Μην μιλάτε. Δεν θα πάρτε την επιδότηση να κάνετε το χορό σας τον ετήσιο ή η... τάδε, εθνικοτοπική ας πούμε, της φιλής των λιωστείων του Ζεφυρίου. Ε, τα χαρτζελίκια αυτά. Δεν θα σας δώσουμε έθουσες για να κάνετε τις εκδηλώσεις σα. Θα σας κάνουμε τη ζωή δύσκολη. Θα σας κάνουμε προσλήψεις. Θα βολέψουμε εδώ τον έναν τον άλλον. Κατηγορίες του πληθυσμού ευάλωτε να διαφθήρονται μαζικά για να πάνε να ψηφίσουν. Διάφορα τέτοια. Οι κάτοικοι της περιοχής εκεί έχουν ζήσει απίστευτες ιστορίες. Πελατειακά συστήματα, Μαφία μυρίζει από πίσω όλο αυτό. Ε, και το θέμα είναι ότι όπως είπες υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει μάθει αυτό, προσβλέπει προς ένα ατομικό όφελος αλλά δεν καταλαβαίνει ότι ουσιαστικά το νερό του δηλητηριάζεται, το χώμα του και ο αέρας του. Ε, αλλά μιλήσαμε αρκετά για πρώτο κομμάτι πάμε να ακούσουμε ένα μουσικό κομμάτι λίγο ε, να χαλαρώσουμε και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για να συνεχίσουμε την εκπομπή για πάμε να ακούσουμε Εκεί που φίτρωνε φλισκούν οι κι και βγάζει γη το πρώτο της Κυκλάμινου. Τώρα χωριάτε, παζαρεύουν τα τσιμέντα και τα πουλιά πέφτουν έγκρα στην ύψη κάμινο. Κοιμήσου Περσεφόρη στην άγκλα της κόσμου το μπαλικόνι ποτέ μου σαν αυγής στην Εκεί που σμίγανε τα χέρια τους οι μύστες ευλαβικά πριν μπούν στο θυσιαστήριο τώρα πετάνε τα ποτσίγαρα οι τουρίστες και το καινούριο πανάδουν να κι διημιστήριο Κοιμίζουμε σε στην ώρα κόσμο το vale πολύ. Πάντα με την εκπομπή Παρίας Εδώ είμαστε τις Παρασκευές ζωντανά 8 με 10 περίπου ε, Σήμερα έχουμε τον Τάσο Κεφαλά μαζί μας Ο οποίος είναι, έχει έρθει ως εκπρόσωπος από το Δυτικό Μέτωπο Έχουμε πει κάποια πράγματα στην αρχή της εκπομπής και για το Δυτικό Μέτωπο Έχουμε πει για την επερχόμενη εκδήλωση που θα την ξαναπούμε πιο αναλυτικά στο τέλος Έχουμε συζητήσει για τα χιτά, έχουμε συζητήσει, έχουμε, μας έχει δώσει τάσους πληροφορίε για το πώς λειτουργούν, μας έχει μιλήσει μέχρι και για, το, για τις διαφορές που έχουν οι κάφεις σκουπιδιών, άλλο τα ε, ιτσιμεντοπίες τι κάνουν, ε, άλλο τα υπόλοιπα. Μόνο που εκτός αέρα μου είπε ότι θα ήθελα να μας πει κάτι, έχουμε έναν αστερίσκο πριν περάσουμε, ε, ο οποίο ε, είναι, να ξεκινήσεις μάλλον τώρα, ε. Ναι, αφού μιλάμε για διαχείριση σκουπιδιών, καλό είναι να έχουμε μια εικόνα. Ε, τι είναι αυτό, περίτιν ως πρόκειται. Μιλάμε για τα αστικά απορρίμματα, τα αστικά απόβλητα. Δηλαδή, αυτά που παράγουμε στα σπίτια, τα οικιακά δηλαδή, σε επιχειρήσει, στις υπηρεσίες, σε στρατόπεδα. Εκτός από νοσοκομεία και των νοσοκομείων, αλλά μια κατηγορία, όχι τα ιατρικά απόβλητα. Αυτά είναι ξεχωριστή κατηγορία, έχουν άλλου είδου διαχείριση. Και αυτά όμω εκεί δεν πηγαίνεις τα αχυτά. Ναι. ναι, υπάρχει μια μονάδα, πάνε εκεί. Δεν θα έπρεπε, είναι έπρεπε να πάνε σε ένα χώρο που αφορά ε, διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων. Εκεί έπρεπε να είναι μόνο αστικά. Ε, Άρα λοιπόν μιλάμε για αυτή την κατηγορία στην οποία συμπεριλαμβάνονται και τα βιομηχανικά εμπορικά απόβλητα, οι συσκευασίε όμως. Αυτά είναι τα αστικά απόβλητα. Έτσι. Το λέω, το ξεκαθαρίζω γιατί νομίζουμε ότι αυτά είναι όλα και όλα τα απόβλητα. Όχι. Τα απόβλητα συνολικά είναι τεράστιες ποσότητες. Δηλαδή αν είναι 5 εκατομμύρια το χρόνο στην Ελλάδα τα αστικά απόβλητα υπάρχουν άλλε κατηγορίες απόβλητων που είναι πολλαπλάσια. Τα γεωργοκτινοτροφικά απόβλητα είναι 12 εκατομμύρια τόνι το χρόνο. Τα βιομηχανικά απόβλητα είναι επίσης κάποια εκατοντάδες, αν όχι κάποια εκατομμύρια απόβλητα, εκ των οποίων ορισμένα είναι επικίνδυνα. Τα εξορρυκτικά απόβλητα είναι της τάξης των 200 εκατομμυρίων τόνων. Είναι άλλες κατηγορίες, δεν μιλάμε για αυτά, Υπάρχουν τεράστια προβλήματα και για τη διαχείριση αυτών. Απλώ το λέω για να ξέρουμε όσοι συζητάμε για αυτό το θέμα, για την καύση κλπ., ότι μιλάμε για την κατηγορία των αστικών αποβλήτων. Τι είναι τα αστικά αποβλήτα, τι περιέχουν, Περιέχουν σε ένα ποσοστό τη τάξη του 40% είναι ανακυκλώσιμα υλικά. Είναι χαρτί, χαρτόνι, είναι πλαστικό, είναι ξύλο, είναι αλουμίνιο, γυαλί. Οι βασικέ κατηγορίε και οι μικρότερε. Οι μπαταρίε, τα λαστικά, το ένα το άλλο, ηλεκτρικές συσκευέ. Ε, αυτό είναι μεγάλη κατηγορία. Τη τάγης του 40%. Υπάρχει μια άλλη κατηγορία, η πιο μεγάλη και η πιο κρίσιμη, τα βιοαπόβλητα, τα οργανικά. Φακικά... Και τα οργανικά της κουζίνας των σπιτιών, των επιχειρήσεων, εστίασης, των στρατοπέδων, αίσθηση... των λαϊκών αγορών. Είναι και λάδια που... Της λαχαναγοράς, είναι ξεχωριστή κατηγορία, mm. τα λάδια. Okay. Δεν τα εντάσσουμε στα βιοπόφητα. Okay. Συλέγονται ξεχωριστά, mm. είναι στα ανακυκλώσιμα. Mm. Τη στάκη του 45%. Μάνι-μάνι έχουμε ένα 85% τα οποία θεωρητικά είναι ανακτήσιμα. Mm. Τα υπόλοιπα και τα υπόλοιπα μερικώς μπορεί να είναι ανακτήσιμα. Δηλαδή, μικροποσότητε αδρανών που θα πέσουν στα αστικά, τα αδρανή, τα απόβλητα των εξκαφών, είναι άλλη κατηγορία, δεν αστικά απόβλητα, αλλά μικροποσότητε. Κάνουμε ένα μερεμέτι στο σπίτι, κάτι σοβάδες πέσανε κλπ. Αυτά πέφτουνε συνήθω εδώ. Αλλά και αυτά, μια, ένα μέρος από αυτά πάλι μπορεί να ανακτηθεί, να συγκεντρωθούν, να θρηματιστούν να γίνουν άμμος, να γίνει τρία Α, να το χρησιμοποιήσουν οι δήμοι στις δραστηριότητες τους κλπ. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Ότι η συντριπτική πλειοψηφία των υλικών που χαρακτηρίζουμε απορρίμματα, σκουπίδια και τα οποία επιδιώκουμε να διαχειριστούμε είναι ανακτήσιμα. Πολλές χώρες την ανάκτηση την έχουν ανεβάσει σε υψηλά επίπεδα που περνάει το 50%. Και στην Ευρώπη και σε άλλε. Η Ελλάδα εξακολουθεί παρά τα όσα λέμε για ανακύκλωση και τα όσα μας λένε και μας υπόσχονται. Θα σας πω για την Αντική που έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία. Η συνολική ανάκτηση δεν ξεπερνάει το 7%. Και το 90% το θαύουμε. Ενώ κανονικά θα έπρεπε να δάψουμε το 10%. 15. Αυτά είναι τα άχρηστα που θεωρητικά δεν μπορούμε να ανακτήσουμε, να ανακυκλώσουμε. Αυτή είναι η τραγική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα. Πώς το κάνουμε αυτό. Για τα με έναν των συσκευασιών έχουμε τον μπλε κάδο. Αν έφερα και προηγουμένως ότι είναι μια παροχημένη διαδικασία, έπρεπε να υπάρχουν ξεχωριστή κάδι. Ξεχωριστά ρεύματα όπως τα λένε στην ορολογία. Άλλο το γυαλί, άλλο το χαρτί, άλλο το μέταλλο, το αλουμίνιο και αλλού τα μη διαχωρισμένα, τα σύμιχτα στο πράσινο κάδο ό,τι ανακατεύουμε το χειροτερεύουμε κάνουμε πιο δύσκολη τη διαλογή. και πιο ακριβή τη διαλογ... την ανάκτηση ναι. γιατί πως να ξεχωρίσεις από τον πράσινο κάδο το χαρτί όταν έχει λερωθεί από αποφάγια από χρώματα από βαψίματα που έχουν περισσέψει από πάνε από από δεν ξέρω εγώ Δύσκολο, ακόμη και να τα πας για επεξεργασία, σε εργοστάσιο επεξεργασίας θα πάρεις αναγκαστικά μικρές ποσότητες πίσω. Διαλογή, διαλογή στην πηγή, αυτή είναι η λύση και πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει ανάλογη υποδοχή. Δεν μπορώ να τα ξεχωρίζω σπίτι και να μην έχω να τα αποθέσω ξεχωριστά, δεν γίνεται. Αυτή είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουμε. Στην πράξη εδώ ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό ακολουθεί άλλο δρόμο. Το μεγαλύτερο ποσοστό, το 95% πηγαίνει στη φυλή όπω είπα. Μιλώ για την Αττική γιατί εδώ έχουμε πολύ συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία τα έχουμε επεξεργαστεί. Από αυτά που μπαίνουν στην εγκατάσταση της φυλή ένα μικρό μέρος πάει σε ένα εργοστάσιο επεξεργασίας. Αυτό που θάφτηκε και ξαναζωντάνεψε από την οποία η ανάκτηση είναι ελάχιστη, απειροελάχιστη και το μεγαλύτερο μέρος πάει κατευθείαν για τα φύ. Και από αυτά που μπαίνουν στο εργοστάσιο το 70% πάλι θάβεται. Δεν θάβεται ακριβώς, φτιάχνουν ρόφους. <laughs> <laughs> ναι, ακριβώς. Θα πάνω σηκώματα. Ναι. Ε, αυτό, αυτό γίνεται σήμερα. Αυτό επιχειρείται να αντιμετωπιστεί με το σχέδιο της καύση αν θέλεις να πιάσουμε και αυτό το, ναι, ναι, το ναι. κεφάλαιο. Δηλαδή, τι μας λένε. Επικαλούνται, έχει μια σημασία αυτό, επικαλούνται μια δέσμευση ευρωπαϊκή που υπάρχει, ευρωπαϊκή οδηγία, η οποία λέει ότι πρέπει να περιορίσουμε την ταφή στο 10%. Δηλαδή, να θάβουμε το 10% και κάτω. Με και αυτό πρέπει να το κάνουμε μέχρι το 2035%. Και με ορισμένες προϋποθέσεις να το κάνουμε μέχρι το 2040. Λέει η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Αυτό σημαίνει ότι από εκεί και πέρα π.χ. θα έχει κάποια πρόστιμα να φανταστώ. Μέχρι εκεί πάει το... Ναι. ναι. ναι. Θα υπάρχουν κυρώσεις. Τώρα, τι είδους θα, θα δούμε. Αν και πότε ναι. φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Έρχεται η ελληνική κυβέρνηση η οποία επειδή έχουμε τόσο καλές επιδόσεις στην ανακύκλωση λέει όχι. Εμείς δεν θα το, κάνουμε, το διο... Δεν θα το πιάσουμε αυτό το 10% στο... το 2035, ούτε το 2040. Θα το πιάσουμε το 2030. Λέει το 2025 ότι σε πέντε χρόνια εγώ από εκεί που θάβω 90% θα θάβω το 10%. Ποιο λογικός άνθρωπος ας πούμε θα το... Αυτό σημαίνει ότι θα κάνει μια τεράστια καμπάνια στα σχολεία να ενημερώσει τους μαθητές, να υπάρξει ναι. παιδεία θα αναπτύξει το, τους κάδου σε όλες τις γειτονιές θα βάλει δύο-τρεις σκάδους παραπάνω ναι. θα γίνουν τρομερά ναι. πράγματα ναι. Ό,τι δεν έκανε δηλαδή ναι, επί ναι. 30-40 χρόνια θα τα κάνει μέσα στα 5-7 χρόνια Αστείο φαίνεται Θα τότε. κάνω λέει μια πολύ καλή προδιαλογή μέχρι 46-47% λένε τα νούμερα που δίνει, θα τα προδιαλέγω. Δεν θα τα ανακατεύω, δεν θα τα ρίχνω στο πράσινο κάδο. Αυτά που ρίχνω στο πράσινο κάδο το 53%, θα τα πηγαίνω σε εργοστάσια επεξεργασίας. Τι να κάνω? Να κάνω μια μικρή ανάκτηση, τη στάξη του 5% δίνει, αλλά το περισσότερο θα παράγω καύσιμη ύλη για να την πάω... Σε άλλα εργοστάσια Τα εργοστάσια της κάψης Αυτό θέλω να το επισημάνω εδώ Πολύς κόσμος μπερδεύει Τα εργοστάσια επεξεργασίας με τις μονάδες κάψης Είναι άλλο το ένα Άλλο το άλλο Στα εργοστάσια επεξεργασίας Πηγαίνω Τον πράσινο κάδο Τα μη διαχωρισμένα Τα σύμμυκτα που λέμε Για να ξεδιαλέξω κάτι λίγα να Και πάρω. τα περισσότερα Να τα κάνω δέματα Με κάψιμη ύλη RDF τη λένε, SRF και λοιπά, μπορεί να την έχουμε ε, ακούσει. Που Αυτά θα πηγαίνουν, θα βορτώνονται και θα πηγαίνουν στι μονάδες καύση. Εκεί θα καίγονται, θα παίρνουμε ηλεκτρική ενέργεια και την τέφρα που απομένει, η οποία προβλέπεται να είναι σε μεγάλες ποσότητες, δηλαδή τις τάξη των 350 τόνων το χρόνο, τεράστιες προσότητες, επικίνδυνουν Υλικού, την οποία καν δεν τη διαχωρίζει και την εντάσσει σε αυτό το 10% που είναι ο στόχος. Αυτό είναι το, το σχέδιο. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Εξίσου σοβαρό, αν όχι σοβαρότερο. Ποιος θα κάνει. Α Οι μονάδες επεξεργασίας λέει ότι θα είναι 56% σε όλη την Ελλάδα, σχεδόν σε κάθε νομό. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν 13% αυτού 56%. Σε, σε 5 χρόνια όμως θα υπάρχουν 56 και Ανάπτυξη, θα... ανάπτυξη ναι. Είμαστε τόσο, ναι. τόσο Πάει τόσο καλά Πάμε καλά ε, Και θα κάνω και 6 μονάδες Κάψης διάσπαρτες Παραπάνω Έξι okay. 6. 6, okay. Οπότε θα μοιράσω τα εργοστάσια Τα 56 από, Τα 10 θα πηγαίνετε σε αυτή τη μονάδα Τα άλλα 10 εκεί Τα άλλα 10 παραπέρα Μιλάνε για μια μονάδα στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Στράγης... σε Ξάνθη Κομωτινή. Μια μονάδα στη Δυτική Μακεδονία... εκεί στις λιγνητικέ περιοχές, που αλλού... όπου θα πηγαίνει η Κεντρική η Δυτική Μακεδονία, ήπειρο Θεσσαλία. Ε, μια μονάδα στην Αττική, μια, που θα παίρνει Αττική και κάποια νησιά... Του στη Φιλή θα είναι αυτή σίγουρα <laughs> ε, Μπορεί να είναι και αλλού Μπορεί να είναι και στο Λάβριο εκεί που είναι η ΔΕΗ Μπορεί okay. να είναι στη Χαλιβουργική Μπορεί να είναι και στη Φιλή mm. βεβαίω. Ε, αλλά επειδή είναι πολλά Της ατικής, Δεν μπορεί μια μονάδα να Τα δουλέψει μόνη. της Θα κάνουμε και μια μονάδα στη Βιωτία Που θα παίρνει τη Στερεάς Και ένα μέρο τη Αττικής Μιλάνε για άλλη μια μονάδα στην Πελοπόννησο η Πέμπτη που θα παίρνει Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα κάποια από τα νησιά του Ιωνίου και μια μονάδα στη Κρήτη που θα παίρνει τη Κρήτης και κάποιων νησιών του Αιγαίου, χοντρικά λέω αυτά ναι, ναι, ναι. καταλαβαίνετε μονάδες επεξεργασίας φόρτωμα, ταξίδι 30, 40, 50, 100 χιλιόμετρα λέω για παράδειγμα της Αττικής να πάνε στη Βοιωτία το ναι, ναι. ίδιο από την Καβάλα να πάνε στην Κοζάνη, ε, τα νησιά να ταξιδέψουν και λοιπά. Ε, χωρίς να μιλάνε για το πώς θα στηθεί αυτό το δίκτυο, τι κόστος θα έχει, ποιος θα το επιβαρυνθεί και λοιπά. Το κυριότερο όμως που έλεγα, πήγα ξεκίνησα να λέω προηγουμένως, ποιος θα τα κάνει αυτές οι μονάδες. Δεν μπορούμε σαν κράτος να τα κάνουμε, είναι αρκετά μεγάλο το, το κόστος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρηματοδοτεί τέτοιες μονάδες καύσης. Θα κάνουμε Σε Συμπράξεις Δημόσιο Ιδιωτικού Τομέα. Θα βάλουμε δηλαδή στους ιδιώτες, οι οποίοι αυτοί θα βρούνε το μέρος, το, την ακριβή τοποθεσία στην οποία θα γίνουν, δηλαδή θα κάνουν και χωροταξία οι εταιρείε. Αλλά οι συμβάσεις αυτές θα έχουν διάρκεια 25 με 28 χρόνια. Τρία χρόνια για να κατασκευαστεί, 25 για να τα λειτουργήσουν. Σε αυτά τα χρόνια τα 25 πρέπει να δεσμευτούμε, ότι θα παραδίδουμε συγκεκριμένες ποσότητες καύσιμης ύλη, για να μπορούν να είναι κερδοφόρες και να είναι οικονομική λειτουργία αυτό το μόνο. Αυτό τι σημαίνει, για να παράξεις σταθερές ποσότητες καύσιμης ύλη, πρέπει στα εργοστάσια επεξεργασίας από όπου παίρνουμε την καύσιμη ύλη να πάμε συγκεκριμένε μεγάλες ποσότητες μη διαχωρισμένων, αποβλήτων, σύμεικτων. Αυτό σημαίνει ανακύκλωση stop. Κάναμε ό,τι κάναμε μέχρι το 2030. Από εκεί και πέρα εξαντλήθηκε η δυναμική μας και η βούλησή μας για περαιτέρω ανακύκλωση και θα μείνουμε καθυλωμένοι εκεί. Αλλιώς θα πρέπει να πληρώνουμε ρήτρε. Θα τους εγκυηθούμε τιμές πώλησης, θα τα καίνε, θα παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, θα την πουρλάβουνε, αλλά θα τους πληρώνουμε από πάνω. Και επειδή περιέχουν βιομάζα, λένε, οι εταιρείε, ένα μέρος τους δεν είναι απλή ενέργεια, είναι ενέργεια από ΑΠΕ, από βιομάζα. Άρα πρέπει να επιδοτείτε κιόλας από πάνω. Αυτός είναι ο σχεδιασμός, ο οποίος πέρα από τα περιβαλλοντικά προβλήματα και τα προβλήματα υγείας τα οποία τα καταλαβαίνει πιο έντονα και πιο άμεσα ο κόσμος έχει μια τεράστια στρέβλωση, φέρει μια τεράστια στρέβλωση σε όλο το, το σύστημα της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων. Βάζει τα ταβάνι στην ανακύκλωση, περιθωριοποιεί τι πιο ήπιες περιβαλλοντικά μορφές διαχείρισης των αποβλήτων. Σπαταλά φυσικούς πόρους μέσα από την κάψη υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί για να... Φτιαχτούν τα υλικά τα οποία και με έχει παραχθεί ενέργεια για να φτιαχτούν. Πάει τζάμπα αυτή, πάει αυτή η ενέργεια. Και από πάνω ιδιωτικοποιείται, η κοινωνία αποξενώνεται τελείως από τη διαχείριση των αποβλήτων. Τον θεωρούν έναν απλό χρήστη του οποίου η μόνη υποχρέωση είναι να τα παραδίδει κάπου τα σκουπίδια αρκεί να μην ξεχειλίζει ο κάδος. Θα πληρώνει βέβαια κάτι παραπάνω αλλά θα έχουμε καθαρούς δρόμους και λοιπά. Όπως λένε μερικοί δήμαρχοι των νοτιών προαστίων, των βορείων προαστίων όταν τους μιλάς για φίλη, Σου λένε εγώ πληρώνω τα αντισταθμιστικά και εσύ τα παίρνει. Και τα σκουπίδια και τα χρήματα. Αυτή είναι η κατάσταση η οποία επικρατεί. Αυτή την ανατροπή έρχεται να φέρει στο Σύστημα τη διαχείρισης των αστικών αποβλήτων Δηλαδή από μια κατάσταση Πολύ χάλια την οποία έχουμε σήμερα Θα πάμε σε μια άλλη Η οποία Εντάξει μπορεί να μην φαίνεται τόσο χάλια Αλλά όμως θα είναι Μια στρεβλή επιλογή Και μια επικίνδυνη περιβαλλοντικά Και σε θέματα υγείας επιλογή Και με υψηλό κόστο, Πάρα πολύ υψηλό κόστο. Υψηλό κόστος προφανώς για όλους μας Φυσικά όλα αυτά ο, ο, ο, καταλήγουν στην τσέπη του, του πολίτη, του δημότη, ας πούμε του κάθε δήμου διότι θεωρούνται ανταποδοτικά αυτά τα, τα δημότικα τα έξοδα, τέλη, τα κόστη ότι πληρώνει ο κάθε δήμος για τη διαχείρισή τους για να τα πάει στη φιλία, να τα πάει στο εργοστάσιο επεξεργασίας στη μονάδα κάψεις αύριο, στο δίκτυο μεταφορά και, και, και πρέπει να τα μαζέψει από τους πολίτες. Όλο αυτό το σχεδιασμό που τον ανακοινώνουνε. <laughs> Γιατί είναι μια τρομερή ροή πραγμάτων. Δηλαδή μάθαμε ότι θα πρωτοστατήσουμε μέχρι το 2030, θα αλλάξει και μετά θα επέλθει ο δεύτερος σχεδιασμός, ο οποίος είναι ένα... Τρομερά μεγάλο επίβολο έργο ναι. με κατασκευές σε όλους τους νομούς και όλα αυτά. Οι, οι βασικές αρχές αυτού του σχεδιασμού έγιναν από το εθνικό σχέδιο διαχείρισης. Αυτό επιβάλλεται. Υπάρχει πάντα όλα α, τα χρόνια. Συνήθως κάθε κυβέρνηση αλλάζει, φτιάχνει το... Με κάποιους, να φανταστώ, ακαδημαϊκούς, ποιοι το συντάσσουν αυτό. Υποτίθεται το... Τα αναθέτουν σε μελετητικά γραφεία, Συνήθω αυτή είναι η πρακτική. Των υπουργείων είναι. Του Υπουργείου Περιβάλλοντο, δηλαδή το Εθνικό Σχέδιο, υπάρχουν τα περιφερειακά σχέδια που εκπονούν οι περιφερειές και οι φορεί διαχείριση των σκουπιδιών κάθε περιφέρειας και υπάρχουν εδώ και κάποια χρόνια και τα τοπικά σχέδια διαχείριση που υποχρεούνται οι Δήμοι να έχουν. Ο καθένα πρέπει να περιγράφει στα σχέδια αυτά τι κάνει στον τομέα τη ευθύνη του. Δηλαδή οι δραστηριότητε εθνικού χαρακτήρα και η βασική στόχη στο εθνικό σχέδιο. Οι υποδομέ στην ουσία γιατί είναι περιφερειακού χαρακτήρα οι περισσότερες πέρα από κάποιες όπως λέμε για την καύση τώρα που είναι υπερτοπικές ή τα επικίνδυνα απόβλητα τα βιομηχανικά οι υπόλοιπε των αστικών απόβλητων είναι σε επίπεδο περιφέρειας πρέπει να τα περιγράφει ο περιφερειακός σχεδιασμός και τα τοπικά σχεδία πρέπει να λένε τι κάνει ο Δήμο. δηλαδή που έχω κάδους, που έχω πράσινες γωνιές, που διαχειρίζομαι κάποια πράγματα και λοιπά. Είναι ευθύνη του, του Δήμου. Έγινε λοιπόν το 2020 ο τελευταίος εθνικός σχεδιασμός. Έγινε λόγος για την καύση εκεί. Αλλά αυτό ήρθε να εξειδικευτεί τώρα. Το 2025, το καλοκαίρι, δόθηκε στη δημοσιότητα αυτό το, το σχέδιο. Είχε ανατεθεί σε ένα γραφείο μελετητών. Οι μελετητές είχαν εκπονείς μια μελέτη σκοπιμότητας. Δεν την έχουμε δει. Κανεί μα αυτή έχουν κάνει διαβούλευση με εταιρείε ενδιαφερόμενες, δηλαδή έχουν βολιδοσκοπήσει την αγορά, Ποιο θα θέλει με τι λινέος ήθελε κοιτούσε για νομίζω τις εγκαταστάσεις νομίζω πρώτα αυτά θα κάνανε ναι. η ΔΕΗ ενδιαφέρθηκε επειδή είναι παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας η Τέρνα διάφορες εταιρείε. όλοι οι μεγάλοι κατασκευαστέ που εκ των πραγμάτων έχουν ανακατευθεί στη διαχείριση των αποβλήτων σε αυτούς γίνανε οι πρώτες παρουσιάσεις του σχεδίου, εν κρυπτό, και σε εμά τι ήρθε. Εμείς το πήραμε χαμπάρι από τα δημοσιεύματα, ότι έγινε μια σύσκεψη κλπ, μια ημερίδα με επενδυτέ. Αρχίσαμε να κάνουμε λίγο φασαρία, μέχρι που το καλοκαίρι, αρχές Αυγούστου, εμφανίστηκε η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του σχεδίου κατασκευή των έξι μονάδων καύσης. Είναι επιβεβλημένος επειδή είναι μια δραστηριότητα μεγάλη κλίμακα και σε εθνικό επίπεδο επιβάλλεται να γίνει μια στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυτό είναι διαφορετικό από τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων του κάθε, της κάθε μονάδας που πρέπει να γίνουν μετά. Εκεί λοιπόν είδαμε τι, τι λένε, με πολλά κενά βέβαια, με πολλές τρύπε, δεν λέει τις χοροθετήσεις, δεν λέει το δίκτυο μεταφορά πως θα στηθεί, πως θα λειτουργήσει, ποιος θα έχει το κόστος δεν λένε για τα κόστη, δεν λένε για τη διαχείριση της τέφρας από την κάψη πως θα γίνεται ένα σωρό μαύρες τρύπε έχει έχει όμως το μεγαβελεπιβολο αυτό τον σχεδιασμό που αναφέραμε και προηγουμένως έγινε μια διαβούλευση, τι διαβούλευση όμως Κλειστή. Με την έννοια ότι ζητήθηκε από όποιον θέλει να στέλνει τι απόψει του σε ένα mail. Το τι λέει ο καθένα δεν το βλέπουν οι άλλοι, το βλέπει μόνο οι αποδέκτε, το, το Υπουργείο. Μισό διάλογο, τι μισό, ούτε ανύπαρκτο διάλογο είναι αυτό. Στην ουσία, όταν κάνει δημόσια διαβούλευση, δημοσιοποιούνται. Πρέπει και ο ένα να μαθαίνει την άποψη του άλλου, να αντλεί πληροφορίε, γνώσει, επιχειρήματα κλπ. Αυτή δεν είναι διαβούλευση, αυτή είναι απλά για να ικανοποιηθεί το, το Υπουργείο και ο τύπος ότι έκανε μια είδους διαβούλευση. Παρόλα αυτά συνάντησε μεγάλη αντίδραση αυτό το, το σχέδιο, η μελέτη. Καταψηφίστηκε σε πολλές περιφέρειες και σε πάρα πολλά δημοτικά συμβουλία παρότι το γνωρίζουμε ότι ελέγχονται από κυβερνητικά σχήματα η τοπική αυτοδιοίκηση στο σύνολό τη. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε μόνο το εξή. Μπορεί σαν μελέτη, σαν στρατηγική μελέτη να αποδοκιμάστηκε πλειοψηφικά, δεν αποδοκιμάστηκε πλήρως και ρητά η μέθοδος της καύσης. Θεωρήθηκε για κάποιο λόγο... Θεωρήθηκε ότι γενικά είναι μια αποδεκτή. Εντάξει, το σχέδιο αυτό δεν μας ικανοποιεί, αλλά να το ξανασυζητήσουμε. Αυτό ήταν το πνεύμα και εδώ στην Αττική με τον Περιφερειάκη, τον Χαρδαλιά, στέλεγος, υπουργό της Νέα Δημοκρατίας κλπ. Την απορρίπτουμε λέει, να την επιστρέφουμε, αλλά πρέπει να την δούμε. Δηλαδή η κάψη είναι μία μέθοδη, πρέπει να την εξετάσουμε σοβαρά και με ένα καλύτερο τρόπο κλπ. Θέλω να πω, δεν έχει εκλείψει ο κίνδυνο. παρά τη μεγάλη αποδοκιμασία της μελέτης. Δεν είναι δεδομένο απέναντίας ότι θα αποσυρθεί το σχέδιο. Είναι βέβαιο ότι θα επανέλθει η κυβέρνηση. Μπορεί να κάνει κάποιο ψιλοκαλοπισμό, μπορεί να τις έξι μονάδες να τι κάνει τέσσερι, να μειώσει τις αντιδράσεις στις τοπικέ, ε, δηλαδή. Μπορεί να στείλει μερικές ποσότητες στη τσιμεντοβιομηχανία, γιατί το σχέδιο αυτό προβλέπει ότι από το 1.450.000 τόνους που προβλέπεται να είναι η καύσιμη ύλη, από τα εργοστάσεις επεξεργασία, το 1.300.000 τόνοι θα πηγαίνει στι μονάδες αυτές και 150.000 τόνοι θα πάνε μόνο στη συμμετοβιομηχανία. Ίσως να στείλει περισσότερα ή λιγότερα στις μονάδες καύσης, ίσως να εμφανίσει και κάποια μέτρα για την ανακύκλωση, να ωραιοποιήσει την κατάσταση. Εμείς είμαστε σε κατάσταση αναμονής, περιμένουμε το δεύτερο κύμα. Και γι' αυτό έχουμε ξεκινήσει αυτές τις διαδικασίες ενημέρωσης, αντιδράσεων και ενηθοποιήσεων για αυτά τα θέματα. Όχι, νομίζω ότι σίγουρα ήσουν να το αυτό. τους αυτό. Τώρα και εγώ μαθαίνω, μετά σίγουρα τους επενδυτές και εσάς, το, τα, τα φαραωνικά σχέδια που έχει, γιατί όλα πάνε καλά, είμαστε σε κατάσταση ανάπτυξης. Είναι καιρός να... Να λειτουργήσει και αυτό. Αν μου επιτρέψεις ναι, να σε ναι, ναι. μισό λεπτό. Ναι, ναι. Επειδή καταλαβαίνουν ότι είναι υπερφίαλα αυτά και ανεφάρμοστα, μία ρεαλιστικά που λένε. Έχουν αφήσει ανοιχτό ένα παράθυρο και στο εθνικό σχέδιο που λέει ότι αν για κάποιο λόγο δεν μπορούν να τηρηθούν αυτές οι προϋποθέσεις, δηλαδή να πάρουμε την κάψιμη ύλη, να φτιαχτούν οι μονάδες, ενδέχεται για ένα διάστημα να καίμε και σύμικτα απορρίμματα. Μη διαχωρισμένα. Από τον πράσινο κάθε κατευθείαν δηλαδή. Να μην περνάει από τα εργοστάσια, γιατί τα εργοστάσια μπορεί να μην έχουν γίνει. Οι μονάδες κάθεσης να μην αυτό. Θα... θα αφήνω τη δυνατότητα ανοιχτό ένα παράθυρο να καίω σύμμυκτο. Αυτό δεν γίνεται πουθενά. Πουθενά. Πουθενά δεν γίνεται. Αυτό είναι η τριτοκοσμική κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία το... Το, δεν το επιτρέπει φυσικά Πάντα μιλάνε για εκεί που γίνεται καύση ε, Ότι θα πρέπει να έχει προϋπάρξει επεξεργασία Δεν γίνεται μη επεξεργασμένα να πηγαίνουν για, για καύση Και βεβαίως υπάρχει και κάτι άλλο ε, Σε πάω λίγο δεν σε είναι, άλλο ναι. Αλλά είναι κρίσιμα αυτά Γιατί μας τα παρουσιάζουν ό, όλα εύκολα είναι αποδεκτή η καύση από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Είναι. Σαν ένα πρώτο στάδιο. Πριν από την ταφή. Αυτό τι σημαίνει όμως. Ότι υπάρχει μια ιεράρχηση στη διαχείριση. Η γνωστή πυραμίδα που λέμε τη διαχείριση. Πρόληψη πρώτα, μείωση. Επαναχρησιμοποίηση σε ό,τι μπορώ να επαναχρησιμοποιήσω. Προδιαλογή στην πηγή, ανάκτηση με προδιαλογή δηλαδή μετά η ενεργειακή ανάκτηση, μετά η ταφή. Κάθε βήμα όμως για να έχει νόημα και να είναι αποδεκτό πρέπει να έχω εξαντλήσει τις δυνατότητες των προηγούμενων σταδίων. Εδώ ναι. πάνε από το α στο υψηλόν, πρωτού πάμε στο ω. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Οι μονάδε καύσης σκουπιδιών πρέπει να εκπληρούν ορισμένες προϋποθέσεις ενεργειακής απόδοσης. Αν δεν πιάνουν ένα συγκεκριμένο βαθμό ενεργειακής απόδοσης πάνω από 67% θεωρούν σε της Πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Δεν είναι δεδομένο και δεν τεκμηριώνεται από το σχέδιο και τη μελέτη που βγάλανε στην υποτιθέμενη αυτή διαβούλευση ότι όντω θα πιαστεί. Υπάρχει ο κίνδυνος δηλαδή να μπούμε σε μια τέτοια περιπέτεια να στήσουμε όλο το σύστημα διαχείρισης με ένα λάθος τρόπο, να δαπανίσουμε πάρα πολλά χρήματα γι' αυτό και αυτό στο τέλος να είναι ισοδύναμο της ταφής. Εντάξει, από εδώ το κοιτάζουμε, από εκεί το κοιτάζουμε, από όλε τι πλευρές ε, δεν στέκεται Βάση. καλά. Ναι, δεν είναι κάτι ολοκληρωμένο. Δεν περίμεναμε κάτι περισσότερο τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι. Ε, δεν ξέρω καν, δεν θέλω καν, να ρωτήσω, αν κάποιες άλλες χώρες έχουν πετύχει σε αυτό το ζήτημα, γιατί γνωρίζω καλά ότι π.χ. στην Ιταλία έχουμε τη μαφία που διαχειρίζεται ένα μεγάλο κομμάτι των σκουπιδιών. Δηλαδή έχουμε πράγματα σε χώρες τα οποία έτσι ξεπερνάνε την κατάσταση, ξεπερνάνε το κράτος δικαίου που ευαγγελίζονται οι ίδιοι αυτοί. Ε, μονάδες κάψεις σκουπιδιών στην Ευρώπη υπάρχουν. Είναι γνωστό αυτό, δεν έχει κανένα νόημα να εθελοτυφλούμε. Ε, επιβλήθηκε όμως στο, στο πλαίσιο μιας α, σαφώς καλύτερης διάχυρης η οποία δεν κράτησε την προδιαλογή και την ανάκτηση των υλικών στο 5% και στο 7% που το έχουμε εμείς εδώ και 30 και 40 χρόνια, έχουν εισάγει υψηλά Ποσοστά ανακύκλωση. παρόλο που οι χώρες που έχουν υψηλά ποσοστά καύσης δεν είναι αυτές που έχουν τα υψηλότερα ποσοστά Ανακύβες. ανακύκλωση. και αυτό επιβεβαιώνει ότι είναι συγκρόμενες δραστηριότητες η ανακύκλωση. Δεν, δεν συμβαδίζουν κατά ανάγκη, συμβαδίζουν υπό όρους. και υπό όρους τους οποίους έχουν επιβάλει και εκεί οι οικονομικά συμφέροντα. Δεν είναι ο αγγελικός κόσμος η Ευρώπη... και εκεί που έχουν πολύ καλύτερη διαχείριση από εμάς. Απλώς έχουν πετύχει ένα συμβιβασμό σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Όμως και εκεί υπάρχουν προβλήματα. Γιατί διαστασιολογήθηκαν πολύ μεγάλες μονάδες καύση. Με δυναμικότητα μεγάλη τις φτιάξανε. Όσο ανέβαινε η ανακύκλωση... άρχισαν να έχουν πρόβλημα εμπτροφοδοσίας... Με καύσιμη ύλη. Είδαμε πριν χρόνια και βλέπουμε ακόμα σποραδικά ακόμη, αν και δεν το έχουν πάρει γαμπάρει, δεν το πολύ χρησιμοποιούν αυτό το επιχείρημα, να λένε ένα, ναι, ναι, ορίστε, η Νορβηγία κάνει εισαγωγή σκουπιδιών για να κάψει. Και μας το λέγανε για να εχθιάσουν τις μονάδες καύσης. Μα αυτό που συνέβαινε ήταν το προβληματικό στοιχείο της ε, επιλογής αυτής διότι ξεμείνανε από καύσιμα. Αυτό έρχονται να το αντιμετωπίσουνε επιβάλλοντας εδώ δεσμευτικές ποσότητες στις ε, ποσότητες που θα πηγαίνουν στις μονάδες κάυση. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι φύνουνε. Οι λειτουργίε αυτών των μονάβων αν θέλει κάποια χώρα, κάποια περιφέρεια να κάνει ουσιαστική διαδικασία ανακύκλωση και ανάκτηση. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι τα προβλήματα τα περιβαλλοντικά και τα προβλήματα τη υγεία. Αναπτύσσονται κινήματα σε όλη την Ευρώπη. Στην εκδήλωση που θα κάνουμε το άλλο Σάββατο, στι 29 του μήνα, εδώ, θα έχουμε καλεσμένου από μεγάλε κινήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο που έχουν αποτρέψει ήδη αρκετά και μάχονται καμιά πενηνταρία περιπτώσεις καινούριων μονάδων τέτοιων που πάνε να δημιουργηθούν. Έχουμε από την Ιταλία επίσης συλλογικότητες και κινήματα που αντιστέκονται και μάλιστα από την περιοχή της Καμπανίας, την Νότια Ιταλία, από εκεί που έχουμε τα προβλήματα. Όταν αναφέρθηκα προηγουμένως σε απόπειρες παλιότερα για να έρθουν σκουπίδια απ' έξω, είχα στο μυαλό μου κυρίως μια περίπτωση η οποία εκείνη την περίοδο της κρίσης στην Ιταλία και στην Άπολη προσπαθούσε να αξιοποιήσει το γεγονός ότι θέλαν να σκουπίδια δημιουργώντας μονάδες καύσης εδώ. Σκεφτείτε το λίγο τώρα μιλάνε ότι οι μονάδες που θα οι έξι θα έχουν συνολική δυναμικότητα γύρω στο 1.300.000 χιλιάδες τόνους στο χρόνο και τότε θέλανε να εισάγουν πάνω από 8 εκατομμύρια τόνους στο χρόνο για να καγουν. Ευτυχώς δεν προχώρησε αυτός ο σχεδιασμός και λόγω των αντιδράσεων που υπήρξαν. Θέλω να πω καταλήγοντας σε αυτό το ερώτημα ότι δεν δεδομένο ότι είναι μια πλήρους και καθολικής αποδοχής οι μονάδες κάψης στην Ευρώπη υπάρχει ισχυρότατος αντίλαγος, επιστημονικός και κινηματικό στη λειτουργία τους. Ε, λοιπόν, ε, και για να μην ξεφύγουμε, επειδή οι ερωτήσει που μου είχαν έρθει ήταν γιατί εάν οι τόσο μεγάλες πόλεις ε, που ζούμε ε, όντως γίνεται να αλλάξει η διαχείριση στα σκουπίδια, δηλαδή αν το πρόβλημα είναι ότι ο κόσμος που έχει μαζευτεί και έχει δημιουργήσει αυτό το, αυτές τι τεράστιες πόλεις, αν αυτό αλλάζει με καλύτερη διαχείριση ή με την αποκέντρωση του ίδιου του κόσμου, είναι τέτοιες αλλά... Νομίζω ότι έχει έτσι αλλιώς σχολιάσει με παραδείγματα και με αριθμούς την πραγματικότητα. Τώρα οι κουβέντες, οι, γενι, οι γενικότερε οι οποίες ε, μπορεί να περιέχουν και ένα όχι απλά φιλοσοφικό, είναι και πολιτικό το ζήτημα, εάν ναι. οι πόλεις που ζούμε είναι κατασκευασμένες για να ζούμε αρμονικά με τη φύση, με αυτό που σκεφτόμαστε, γιατί εμεί, στο μυαλό σκεφτόμαστε και λέμε ότι θέλουμε να μην δηλητηριάζουμε το... Το χώμα, το νερό, τον αέρα. Γιατί αυτό είμαστε εμείς. Από αυτό θα δηλητηριάζομαστε και εμείς. Και αυτές οι πόλεις εταιρεάσεις που ζούμε όντως δεν γίνονται τόσο εύκολα βιώσιμε. Ναι. Ε, συμφωνώ μαζί σου σε αυτό το θέμα. Δεν πρέπει να τα βγάλουμε αυτά τα ζητήματα από την ατζέντα μας. του αντίον. Τα κινήματα και αυτά που αναπτύσσονται κατά τις καύσεις και κατά χόγορων ταφή και ρατέα γραμματικό που είχαμε δει παλιότερα δεν πρέπει να περιοριστούν σε μια τοπική ανάγνωση της κατάστασης είναι δεδομένο, θέλει πιο συλλογική, σφαιρική αντιμετώπιση και το συνολικό, η μείωση των, των σκουπιδιών και η αποκέντρωση ώστε η διαχείριση να είναι είναι πολιτικά ζητήματα, είναι κοινωνικά ζητήματα μεγάλης κλίμακας πρέπει να τα έχουμε στην ατζέντα μας αλλά επειδή αυτά είναι αλλαγές μακράς πνοής ε, δεν σημαίνει ότι θα κάτσουμε σταυρωμένα χέρια Ούτε πρέπει να περιμένουμε να πέσει ο καπιταλισμός ε, Μπορούμε και δικαιούμαστε να αξιώνουμε Και σε συνθήκες καπιταλισμού να έχουμε καλύτερες συνθήκες διαχείρισης Και μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν Ως Δυτικό Μέτωπο και ω προσινά ε, Παλιότερα Θεωρήσαμε ότι είναι επιβεβλημένο να μιλήσουμε για εναλλακτικά μοντέλα διαχείρισης και αποδείχθηκε στην πράξη ότι είχε αξία αυτό το, το πράγμα θα έλεγα ότι είναι και ο λόγος που δημιουργήθηκε η προσυνάτ τότε και μάλιστα σε αντίθεση με όσα γίνονταν και λέγονταν στην κερατέα που είχαν εξυψωθεί τόσο πολύ Δικαίω από την άποψη της μαζικότητα και της δυναμικότητα των αντιδράσεων όχι από την άποψη των περιεχομένου. Ήταν και θεαματικό Ήταν... όλο αυτό που γινόταν Ναι ε? Ναι, ήταν ελκυστικό για πολύ κόσμο και για σε αυτό το πράγμα. Από άποψη ουσύς ήταν ένα συντηρητικό κίνημα. Συντηρητικότητα. Ήτανε το κίνημα του ούτε ένα κιλό σκουπίδια στην Κεράτια. Ούτε καν τα δικά τους Αυτό είναι που ξένησε πολύ κόσμο και απογοήτευσε και αγανάκτησε κόσμο στη δυτική αντίκη και ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία. Δεν μπορεί να μιλάμε αυτά και να γνωρούμε τι γίνεται στη Φυλή. Δεν μπορεί η κερατέα να θεωρεί ικανοποιημένη. Η περιοχή τη κερατέα, οι κάτοικοι, δεν θα γίνει χωματερή εκεί, αλλά μα αρκεί να φτιάχνουμε ένα σταθμό μεταφόρτωση για να τα πηγαίνουμε στη Φυλή. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό το πράγμα. Με αυτή τη λογική, λοιπόν, για να μην πολυλογώ, από την πρώτη στιγμή ξεκινήσαμε την επεξεργασία μια πρόταση. Αυτή λοιπόν την έχουμε βάλει στο τραπέζι εδώ και 15 χρόνια. Για να συνεννοούμαστε, την έχουμε ονομάσει αποκεντρωμένη διαχείριση... ...όχι τα συγκεντρωτικά μοντέλα που έχουμε εδώ όλα στη φυλή ...αποκεντρωμένη, απλωμένες οι δραστηριότητε, ...με δημόσιο χαρακτήρα, όχι ιδιωτικοποιημένες. Πάντως θα σε διακόψω γιατί μέχρι και τις προτάσεις του κινήματος για την ψυχική υγεία... Ε, έτσι ξεκίναγε. Είναι αποκεντρωμένο με βάση την κοινωνία, με βάση κάθε δήμο, ε, κοινοτικά πράγματα, δηλαδή οι απαντήσεις σε διάφορα ζητήματα που συζητάμε εδώ με θεματικές ξεκινάνε με πολύ κοινά ναι. πράγματα. Μα είναι, είναι λογικό, δηλαδή ειδικά σε τέτοιου είδους ζητήματα, περιβαλλοντικά, ποιότητα ζωή κλπ. Η μικρή κλίμακα και η αποκέντρωση, η διασπορά είναι... Σε αντίθεση με λογικέ που συνεχίζουν να επικρατούν και στον χώρο τη αριστερά σήμερα, το κράτο, το σύστημα να ελέγχει, να φροντίσει, να κάνει. Δεν, δεν ισχύει αυτό, είναι λάθο. Δεν μπορεί να λειτουργήσει. Θα γίνει μια αναπαραγωγή γραφειοκρατικών συγκεντρωτικών μοντέλων. Λέμε λοιπόν αποκεντρωμένη διαχείριση με δημόσιο χαρακτήρα και με έμφαση στην πρόληψη, στην επαναχρησιμοποίηση και στην προδιαλογή των υλικών. Εκεί θα ρίξουμε το βάρο. Και το περιγράφουμε αναλυτικά βήμα-βήμα. Τι πρέπει να γίνει σε επίπεδο σπιτιού, γειτονιά κλπ. Την πρόταση αυτή θα την ξαναπαρουσιάσουμε σε κανένα δύο εβδομάδε, ειδικά για την Αττική. Αλλά θα τη θέσουμε για συζήτηση και στι άλλε συλλογικότητε ολόκληρη τη Ελλάδα, στο πλαίσιο του συντονισμού κατά της καύση που ήδη έχει συγκροτηθεί. Θέλουμε να γίνει κουβέντα σε αυτό πάνω. Δεν μπορεί να μιλάμε στην καύση χωρί να μιλάμε για τον τρόπο διαχείριση συνολικά είναι πολύ περιοριστικός στην καλύτερη περίπτωση αλλιώς θα εκτραπεί σε τοπικιστική τελείως αντίδραση. Να μην γίνει σε μένα και ασκαεί ο τόπος. Ε, υπάρχει λοιπόν, το, το επαναλαμβάνω αυτό για, και το λέω γιατί ισχυρίζονται ότι η καύση είναι ο μόνος τρόπος για να πετύχουμε υψηλούς περιβαλλοντικούς στόχους. Όπως ο περιορισμός της ταφής στο 10%. Τους απαντάμε και το τεκμηριώνουμε αυτό το πράγμα. Ότι υπάρχει άλλος τρόπος. Ε, λοιπόν, νομίζω ε, μας είπες τα σου αρκετά πράγματα και, και για την καύση και γενικότερα για άλλα πράγματα τα οποία δεν, και εγώ δεν είχα κάνει κατά νου εκτός από τα φαραωνικά έργα που θέλουν να κάνουν κατά πόσο έχουν μαύρες τρύπες μέσα θα πάμε για ένα τελευταίο μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής να μου κάνεις δύο σχόλια και για δύο άλλα πραγματάκια που γνωρίζω ότι ξέρεις κάτι παραπάνω είσαι πολύ καλύτερα πληροφορημένος θα mm. ακούσουμε ένα, ένα κομμάτι και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο Όταν το τελευταίο δέντρο, θα έχει κοπεί. Όταν το τελευταίο ποτάμι, θα έχει δηλητηριαστεί. Όταν το τελευταίο ψάρι, θα έχει ψοφίσει. Τότε ο άνθρωπος θα καταλάβει την αξία της φύσης. Εσέχη, παιδία, εσέχη, παιδία, εσέχη. Εσέχη, παιδία, εσέχη. Εσέχη, παιδία, ακόμη λοιπόν, ποτιντά επιστρέψαμε Πάντα εκπομπή Παρίας, εδώ με το ντάσο Κεφαλά... από το Δυτικό Μέτωπο, στο Red Reboot. Ε, κάνουμε μια εκπομπή ε, και ενημερωνόμαστε για το... τι γίνεται ε, στο χώμα, όχι μόνο της Αττικής. Ενημερωθήκαμε μάλλον μέχρι τώρα για τα στη φυλή... για την κάφη σκουπιδιών... Ε, με λεπτομέρειες οποίες αγνοούμε... με τις διαφορετικές ε, διαφορετική διαχείριση την καύση και όλα τα κάπως υπό της, να το πω έτσι και ειδικά και γενικά τώρα περνάμε στο τελευταίο κομμάτι να... και εγώ ήθελα να σε ρωτήσω ε, τι γι... αν έχεις καμιά ε, πληροφορία για τα Αιωλικά πάρκα. Ακούγεται πολύ ωραίο το αιωλικό πάρκο. Ε. Έτσι έχει τη λέξη πάρκο, όπως λέγανε και οι άνθρωποι από την πρωτοβουλία των ότι Έχει τη λέξη πάρκο και ακούγεται... Έχει πάρκο και μια άλλη έτσι που περνάει υπόρρητα, ας πούμε, στη των ανθρώπων. Ε, άπε, η άπε. άπε. Αυτά για τα οποία συζητάμε δεν είναι άπε γενικά. Δεν, είναι, δεν συζητάμε για τις πηγές, τις ανανεώσιμε. Δεν συζητάμε για τον... Αέρα, για τον ήλιο, για το νερό. Δεν μαχόμαστε τα στοιχεία της φύσης. Μαχόμαστε έργα άπε. Όταν μιλάμε για άπε πρέπει να μιλάμε για έργα άπε. Ε, γιατί αλλιώς ε, ε, στρεβλώνουμε τις, ε, τις έννοιες και αυτό περνάει και στις συνειδήσεις των ανθρώπων, όπως και τα πάρκα. Όποιος νομίζει ότι... Αυτά που γίνονται, αυτά τα έργα Έχουν οποιαδήποτε σχέση με πάρκο Ας κάνουμε μια βόλτα σε ένα από αυτά Να, να κάνουν πικνίκ. Για να δουν ότι είναι κρανίου τόπος Ολόκληρη Ορεινή όγκη Βουνοκορφές Τι να πούμε Παρθένα μέρη ναι. ήταν ναι. Και αφού περάσει ο πρώτος δρόμος και ανοίξει ε... Ακολουθούν και άλλοι Ακολουθούν και άλλοι, Ακολουθούν και άλλοι. Ναι, Είμαστε, είμαστε στο, Εν το μέσο να πω, δεν ξέρω τι θα ακολουθήσει, πόσο χειρότερα μπορούν να γίνουν τα πράγματα, μιας ενεργειακής ε, λέλαπας. Ε, Κάπω έτσι την χαρακτηρίζουμε αυτό που συμβαίνει από την περίοδο του 2000 περίπου εκεί και, και μετά. Ένα περίεργο, και αυτά στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης, το οποίο όμως ήρθε και άρχισε να υλοποιείται, παράλληλα με την κατασκευή μονάδων φυσικού αερίου που είναι ένα ορυκτό καύσιμο. Υποτίθεται για να περιορίσουμε τα ορυκτά καύσιμα ε, κάνουμε κάτι αλλά δεν αναστέλουμε καθόλου τη δραστηριότητα άλλων νέων ορικτών καυσιμών όπως το φυσικό ε, αέριο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά επειδή κατάγομαι από την περιοχή της βιωτία. Και ήταν αγωγικών εισαγωγικών ευτύχημα, πολλών εισαγωγικών, το ότι τα ζήσαμε μαζεμένα από την άποψη ότι μπορέσαμε να κατανοήσουμε το τι συμβαίνει, τις διεργασίες, το, το, το, το βάθος των διεργασιών. Δηλαδή την ίδια στιγμή είχαμε εολικά, είχαμε υδροηλεκτρικά, σε πρώιμη κατάσταση τότε, ήταν πολύ λίγα, που πάνω στο κανάλι του Μόρνου, υδροηλεκτρικό. Είχαμε μονάδες φυσικού αερίου, γέμιση βιοτια και είχαμε και μονάδες λιθάνθρακα, κάρβουν. Αυτά εισηγούνταν το 2006-2008, μέχρι που αποσύρθηκε το σχέδιο για τις μονάδες λιθάνθρακα, εισαγόμενου κάρβουν. Αλλά δεν σταμάτησε καθόλου το σχέδιο με τις μονάδες φυσικού αερίου. Τι διαπιστώσαμε αυτά τα χρόνια. Διαπιστώσαμε ότι αυτό που συμβαίνει δεν έχει καμία σχέση με τις επαγγελίες, τις κυβερνητικές, τις πολιτικές εκείνης περίοδου. Τι μας έλεγαν, θέλουμε ενεργειακή ασφάλεια, θέλουμε φθηνό ρεύμα. Ποια ενεργειακή ασφάλεια. Οι μονάδες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί είτε από φυσικό αέριο, είτε αιωλικά είτε φωτοβολταϊκά και λοιπά ξεπερνάνε τις πραγματικές ανάγκες δεν τις ξεπερνάνε, είναι πολλαπλάσιες αυτή τη στιγμή είναι πέντε φορές δεν είναι πέντε φορές είναι δέκα φορές παραπάνω από το πικ της ζήτησης που έχει η χώρα μας στις πιο δύσκολες περιόδους, την πρωτοχρονιά και τα, το κατακαλό καιρό ε, Φθινό ρεύμα, πιο φθηνό ρεύμα. Το ρεύμα σε αυτά τα χρόνια έχει εξακοντιστεί, έχει ανέβει 300-400% στα τελευταία 20 χρόνια. Η προστασία του περιβάλλοντος, όλα αυτά γίνονται για να σωθεί ο πλανήτη, για τη σωτηρία του πλανήτη, δεν τεκμηριώνεται πουθενά και διεθνώς. Τώρα γίνεται η διάσκεψη στη Βραζιλία για το, για το κλίμα. Δεν τεκμηριώνεται επαρκώς ότι έχουν μειωθεί οι ρήποι Αυτών των, των έργων ΑΠΕ που γίνοντας παντού όλο τον κόσμο ναι, ναι. Όχι μόνο ε, εδώ Και από την άλλη πλευρά Έχουμε μια περιβαλλοντική καταστροφή Τεράστιας έκτασης Από τα βουνά, πεδιάδες Μέχρι και τη θάλασσα Με, Αφού έχουμε αρχίσει να μιλάμε Όχι μόνο για τα θελάσσια αεωλικά Αλλά και για πλωτά φωτοβολταϊκά ε, αυτή είναι η κατάσταση, δηλαδή έχει χαθεί οποιαδήποτε έννοια εθνικού σχεδιασμού κινούμαστε στη λογική μιας παγκόσμιας αγοράς ενέργειας, το ξέρουν όσοι μα ακούνε και εμεί φυσικά για τους αγωγούς που γίνεται όλη η συζήτηση τώρα του φυσικού αερίου, για το καλώδιο από την Κύπρο και το Ισραήλ, όλα αυτά. Δηλαδή δημιουργείται μια παγκόσμια αγορά και εκεί εκδηλώνεται αυτό που λέγαμε και στην αρχή αυτή, Πώς, πώς, ε, πώς μεταφράζεται αυτή η λογική και η ρητορική της ανάπτυξης παγκοσμίως στον τομέα της ενέργειας. Όπου κατεξοχήν είναι περιοχή όπου προκαλείται η υπερκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν που επικρατεί σήμερα. Υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα οι οποίες έχουν υπερκορεστεί όπως είναι της Θερεάς και ειδικά η έβια και η βιότεία, στις οποίες έχει εγκατασταθεί το 40% περίπου τη αιωλικής ισχύω που έχει εγκατασταθεί σε ολόκληρη την Ελλάδα. Πόσο άλλο να αντέξουν αυτές οι, οι περιοχές. Τα φωτοβολταϊκά εξαπλώνονται και αυτά και εκτός από τις... Γεωργικέ εκτάσεις και τα παιδινά που κυρίως αναπτύσσονταν το πρώτο καιρό τώρα έχουν αρχίσει να πιάνουν και πλαγιές βουνών και λοιπά και σε νησίδες σε λίγο καιρό και σε νησίδες είναι, είναι τρομερό το, το φαινόμενο να το βλέπεις αυτό το πράγμα να γεμίζει ας πούμε μια πλαγιά του βουνού τα λέω γιατί τα έχω τα ζω στην περιοχή μου αυτά τα, τα φαινόμενα γεμίζει από καθρέφτε φωτοβολταϊκών τα υδροηλεκτρικά τα μικρά εκτός από τα μεγάλα που αποδί, δεν νομίζω να αποδίδουν και... πάνε να βγάλουν από τη μήγα ξύγη, δηλαδή με μικρές απορροές να το καναλιζάρουν αυτό το λίγο το νεράκι που έχουν ειδικά τη χειμερινή περίοδο για να πάρουν κάποιες μικρές ποσότητες ε, ρεύματος διαταράσσοντας πλήρως τον κύκλο του, του νερού και τα οικοσυστήματα, και τα, τα υδάτινα που υπάρχουν. Αλλά ζούμε και φαινόμενα, και άλλα φαινόμενα. Είναι οι μονάδες αποθήκευσης ενέργειας, με μπαταρίες. Υποτίθεται ότι αυτές οι μονάδες θα ήταν το αντίδοτο στη στοχαστικότητα που λέμε τον έργο ΝΑΠΕ. Δηλαδή στο γεγονός ότι δεν μας δίνουν ενέργεια οπότε εμείς τη χρειαζόμαστε. Λόγω αέρα, λόγω ηλιοφάνειας και λοιπά. Ναι, ναι. Μας λέγανε λοιπόν τότε ότι οι μπαταρίες θα είναι η απάντηση. Όποτε έχει αέρα θα παράγουμε, θα την αποθηκεύουμε και όταν χρειάζεται την χρησιμοποιούμε. Τώρα έχουν ξεφύγει τελείως όμως. Έχουν αποσυνδεθεί τα περισσότερα έργα αποθήκευσης με μπαταρίες από τα αντίστοιχα έργα ΑΠΕ. Δεν είναι τα δερφάκια των έργων ΑΠΕ. Είναι ανεξάρτητα έργα αποθήκευση που μπορούν να τραβάνε και από το δίκτυο. Μπορούν να τραβάνε ρεύμα δηλαδή που παράγεται από τι μονάδε φυσικού αερίου απεισληνιδικές. Είναι μια καινούρια μορφή δηλαδή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Καμία σχέση με τον αρχικό προορισμό και τις υποσχέσεις σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της. Και δεν φτάνει αυτό. Αντί να τις κάνουν σε περιοχές, σε σημεία που είναι προσβάσιμα στο κεντρικό δίκτυο, αφού από εκεί κυρίω απορροφούν και αποθηκεύουν ενέργεια, σκάνουν πάνω στα βουνά. Αυτή τη στιγμή κατασκευάζεται στην περιοχή του, του δικού μου του χωρίου, σε υψόμετρο 700-800 μέτρων τέτοιες μονάδες αποθήκευσης ενέργειας. Πιθανότατα γιατί υπάρχουν κάποιες γραμμές που έχουν εντοπίσει, αλλά και γιατί έχουν τζάμπα έδαφος. Δασικέ εκτάσει που παραγωγούνται αφιδό, αν τα κάνανε στο κάμπο, θα έπρεπε να αγοράσουν εκτάσει γεωργικές κλπ. Λέω μια υπόθεση κάνω. Πάντω είναι τελείω ανεξήγητο μέσα σε δασικά οικοσυστήματα να ξυλώνω, να αποξυλώνω για να στηθούν τέτοιε μονάδε. Με ό,τι κινδύνου συνεπάγονται αυτέ οι μονάδε. Μια τέτοια έτσι συσσωρευμένη κατάσταση, το χρησιμοποιώ σαν παράδειγμα, έχουμε και στη Βιωτεία, με τέτοιου είδου και με σκουπίδια να επαπηλούνται, να επικρέμονται μονάδες και ολικά και υδροελεκτικά και πλωτά κλπ. Και, και γι' αυτό το λόγο στις 30 του μήνα έχω μια τέτοια εκδήλωση στη Θήπα που περιλαμβάνει όλες αυτέ τις δραστηριότητες. Μια φίλη που έφυγε από τη ζωή πρόσφατα, η Βάνα Ισφακιανάκη από την Κρήτη, έχει περιγράψει με έναν πολύ εύστοχο τρόπο. Ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι ότι έχουμε μια κυριαρχία των εταιριών, των μεγάλων εταιριών οι οποίες μας αφήνουν έναν ελάχιστο χώρο για να αναπτύξουμε την υπόλοιπη κοινωνική και οικονομική μας δραστηριότητα. Αυτό συμβαίνει. Νησίδες αποτελούμε πλέον, οι κοινότητες, οι τοπικές κοινότητες των ανθρώπων εννοώ, με, τον τυπικό, με την τυπική έννοια του όρου της κοινότητα, είμαστε νησίδες μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο κυριαρχείται από δραστηριότητες βιομηχανικού τύπου. Οι χρήσει γης έχουν αλλάξει τελείως, η φυσιογνωμία των τοπίων επίσης και βεβαίως και αναπροσαρμόζονται προ το χειρότερο και οι οικονομικές, οι παραγωγικέ δραστηριότητε των περιοχών. Ε, γεια σα, Σκυπημένα. Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση. Ε, Όλε αυτέ οι μονάδε παραγωγή ενέργεια, ε, πόση διάρκεια ζωή έχουν, πόσα χρόνια ε, και τι συμβαίνει όταν πλέον δεν μπορούν να παράξουν άλλη ενέργεια. Ενώ έχω ακούσει, για παράδειγμα, ότι ένα αεολικό πάρκο έχει διάρκεια ζωή 10 χρόνια. Και όταν ε, αυτό πεθαίνει, πεθαίνει, σταματάει να παράγει ενέργεια, οι ανεμογεννήτριε αφήνονται πάνω στα βουνά. Και δεν μας έφτει κανένα. Τι συμβαίνει με αυτό το κομμάτι, ας πούμε. Όλοι, όλοι οι εξοπλισμοί και οι ενεργειακοί εξοπλισμοί έχουν χρόνο ζωής. Και τα φράγματα, τα μεγάλα φράγματα. Και αυτά έχουν, είναι 50-60 χρόνια. Επειδή μιλάμε για υδροηλεκτρικά, υπάρχουν και τα μεγάλα. Το φράγμα του αχελού, το φράγμα της Μεσοχώρας είναι ακόμα στο τραπέζι τη οικιάς. Και άλλα παρακάτω η τέρνα κάνει στον αχελό πάνω και άλλα μεγάλο φράγμα στο, στο αυλάκι και μικρότερα και χρησιμοποιούν και την αντιλησιοταμίευση ανοίγω μια παράθεση άλλη πατέντα αυτή ρουφάμε νερό από μια πηγή από μια λεκάνη εκεί χρησιμοποιούν τα φράγματα δημιουργώ μια άλλη λίμνη ένα ταμιευτήρα σε υψηλότερο επίπεδο και αναλόγως ρουφάω ανεβάζω το νερό χρέτα, χρειάζομαι ρεύμα το αφήνω να κυλήσει προς τα κάτω και απαραχθεί ενέργεια α, υδροηλεκτρική αλλά να επανέρθω στη, στη βιωσιμότητα και στο χρόνο ζωής. Τα αιωλικά πάρκα δεν έχουν χρόνο, δέ, δεν έχουν χρόνο ζωής 10, έχουν όμως 20-25 χρόνια εκεί κυμμένεται. Αυτά δίνουν κατασκευαστές. Σταματάνε, θα σταματήσει η λειτουργία τους. Παλιώνουν. Λένε οι κατασκευαστές ότι θα χρησιμοποιήσω τις βάσεις για να τις αντικαταστήσω με Δεν είναι η συνήθις πρακτική. Η συνήθι πρακτική είναι να τα εγκαταλείπουν, σπανίω να τα ανακυκλώνουν. όσα ανακυκλώνονται, γιατί κάποια εξαρ... κομμάτια του, τμήματά του όπω τα πτερίγια, δεν ανακυκλώνονται. Και σε πάρα πολλέ περιπτώσει θάβονται μαζικά. Ανοίγονται λάκκι, ρίχνουν τα πτερίγια μέσα και τα ε, θάβουν. Και με τα φωτοβολταϊκά παλιώνουν. Γε... Γερνάνε οι εγκαταστάσει. Νέε επεμβάσει. Αυτό δεν έχει τελειωμό. Ήδη βιώνουμε τέτοια φαινόμενα. Οι πρώτες ανεμογεννήτριες οι οποίες μπήκαν στον ελλαδικό χώρο ήδη έχουν αρχίσει να παλιώνουν και συναντάμε και σε μερικά νησιά και στην υπηρετική χώρα υπάρχουν απομεινάρια, λείψανα των ανεμογεννήτριων. Ωραία. Λοιπόν, ε, αυτά... Αυτά νομίζω ότι μέχρι εδώ ε, σκεφτόμουν και εγώ να μην πούμε παραπάνω πράγματα. Μπορείς να μας πεις άλλη μια φορά για την εκδήλωση τη, του επόμενου Σαβάτου; Η εκδήλωση γίνεται το Σάββατο 29 Νοέμβρη στις 5.30 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων του ΟΤΕ είναι πίσω από το συγκρότημα του ΟΤΕ επί της Πατησιών, επί της 3ης yeah, yeah. Σεπτεμβρίου πάρα πολύ κοντά στην πλατεία Βικτωρίας. τη συνδιοργανώνει το Δυτικό Μέτωπο με το Φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά ε, θα μιλήσει το Δυτικό Μέτωπο για την Καύση θα μιλήσουν από το Φεστιβάλ για τα ζητήματα των ιδιωτικοποιήσεων ε, στα θέματα του νερού κυρίως και της ενέργειας και των σκουπιδιών, της διαχείρισης των σκουπιδιών. Θα μιλήσει εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου του Βόλου για τις συνέπειες στην υγεία από την κάψη των σκουπιδιών και θα έχουμε και δύο παρεμβάσει, Μία από το Ηνωμένο Βασίλειο, μία από την Ιταλία, εκπροσώπων κινημάτων κατά της κάψης των σκουπιδιών. Και στη συνέχεια θα παρέμβουν όποιες άλλες συλλογικότητες θέλουν να μιλήσουν και να αναφερθούν πάνω σε αυτά τα ζήτηματα. Ε, θα έχει αρκετή διάρκεια, όπως καταλαβαίνετε, οπότε ε, μην αποθαρρυνθεί κανείς και αν δεν μπορεί πολύ νωρίς να είναι, θα είναι πιστεύω μια, μια ουσιαστική και αρκετά ενημερωτική εκδήλωση και φαντάζομαι να μα δώσει και επιχειρήματα για να τεκμηριώνουμε καλύτερα τα όσα λέμε σε αυτά τα ζητημάτα. Πολύ ωραία. Εγώ να σε ευχαριστήσω, να σε ευχαριστήσω για την παρουσία και σε να τάσω. Ε, Ήταν όλη εκπομπή, είναι εκπομπή την οποία προφανώς θα την ξανακούσω μέχρι και εγώ, γιατί μερικά πράγματα ε, είναι αναγκαία για να ολοκληρώνω αυτό που λέμε το puzzle, των πραγμάτων που τρέχουν γύρω μας και γενικότερα όταν κάποιο άνθρωπο έχει ασχοληθεί χρόνια και έχει ε, μία αλφα εμπειρία και γνώση πάνω σε αυτό, είναι καλό και βοηθάει και τον υπόλοιπο κόσμο να κατανοήσει καλύτερα το τι γίνεται. Γιατί πέρα από τα προταγματικά ε, όχι στην καύση σκουπιδιών, ε, που λειτουργεί σαν μία αφετηρία, μετά έχουμε και μία ανάλυση από πίσω πολύπλευρη. Όχι γιατί, για ποιου λόγου, τι ισχύει, τι δεν ισχύει και του διαχωρισμού. Τα κάλυψες όλα αυτά που τουλάχιστον ήθελα εγώ. Να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ωραία. Να σα ευχαριστήσω και εγώ για την ευκαιρία που μας δόθηκε για μια τέτοια συζήτηση. Μακάρι να υπήρχαν πολύ περισσότερες τέτοιες ευκαιρίε. Από τη μεριά μας θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να ανοίξει αυτός ο διάλογος. Είναι προϋπόθεση για να κάνει η γνώση... Η εμπειρία, η τεγμηρίωση έχει αποδειχθεί. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, ότι είναι ένα όπλο στο, στο προστάσιο, στη φαρέτρα των κινημάτων και τουλάχιστον από τη δική μας την πλευρά την, έχουμε, την εργαρχούμε αρκετά ψηλά και προσπαθούμε γι' αυτό. Πολύ ωραία. Ε, λοιπόν, την εκπομπή συγκεκριμένη θα την βρείτε και στο Mixcloud του Red Reboot, αλλά και στα υπόλοιπα που ανεβάζουμε και στο archive.org θα την βρείτε και στο Athenaecoindimedia σε λίγο καιρό. Ε, αυτά από εμά. Ραντεβού την άλλη Παρασκευή πάλι στον αέρα. Στις 10 και κάτι θα ξεκινήσει η επόμενη εκπομπή το Sci-Vibes. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.